Εδώ είμαστε λοιπόν: αλβέτο14.com ε, Περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσσα. Διαμαντάρα ελευθέριο. Ήδη είναι στο στούντιο Άντε να δούμε τι έχει ετοιμάσει το άτομο να μας στείλει στο ψυχιατρίο και αυτός γιατί το έχει φέρει και καλεσμένο. Δεν φτάνει που έρχεται μόνος του και λέει ό,τι λέει φέρνει και άλλους. Δηλαδή δεν γλιτώνουμε από εδώ, φεύγει ο ένας έρχεται ο άλλος, φέρνει άλλους. Καλησπέρα σε όλους φίλους που είναι μέσα ήδη από την προηγούμενη εκπομπή. Να του ευχαριστήσω. Να πούμε χρόνια πολλά. Ζητώ η Ελλάς, το έθνος. Ζήτω ο κύριος Διαμαντάρας Ελευθέριος στο μικρόφωνο ανοιχτό κυρία μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και στα δύο ημισφαίρια της Γης και ιδιαίτερα στην Αυστραλία, στο κέντρο της Αυστραλίας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και είναι εξημερώματα αυτό είναι το συγκινητικό Διότι έχουν 8 ώρες μπροστά είναι, Τασμανία. Έτσι, Τασμανία Εδώ βλέπω Καναδά Βλέπω Νέα Υόρκη μέσα Τα άλλα τα γνωστά Ευρώπη Και λοιπά Πλέον θα σταματήσω να τα λέω Αν και πρέπει να τα λέμε, Γιατί το διαδίκτυο πλέον μα έχει κάνει μια τεράστια Παρέα Και είναι και αυτό Μια δημοκρατική διαδικασία Πριν πω. Την κυρίως διαδικασία μας θα είναι αρθρωτό. Μάλιστα. Βρήκα στα απομνημονεύματα του Κικερώνος, του μεγάλου λατίνου αυτού φιλοσόφου. Μάλιστα. Ρήκανος διδασκάλου. Ωραία. Βρήκα μία περιγραφή που την έχει γράψει για σήμερα και αφορά το πολιτικό σύστημα. Το ελληνικό. Πολύ συνοπτικά. Το ελληνικό. Ο Κικερών. Ο Κικερών. Ήρθε να μα τρελάνε σήμερα χρονιά Ακριβώς. μέρα. Έχει ο γράψει και... ο Κικέρων πριν 2000 χιλιάδε χρόνια τι θα γίνει σήμερα. Ναι, και αφορά... αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κικέρων για το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ. Δεν πάει, εντάξει, εντάξει. έχουμε κάψει λοιπόν. πλακέτα. Έχουμε κάψει πλακέτα. Καλά, Ήταν... δεν είναι που είχε μόνο σου, φέρνει κι άλλου. Δηλαδή... Θα τον παρουσιάσω τώρα. ναι, εννοείται. Για ορντεβ τώρα. Συγνώμη να διευκρινίσω. Γιατί είπε το άτομο τώρα, Ότι ο Κικέρων προ 2.000 ετών αναφέρει περί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είσαι καλά, αγόρι. Για αυτό χρόνια εδώ. Για αυτό 100... έρχεσαι 2.100 χρόνια. 2.100 χρόνια. Καλά, μιλάμε για προφητείες είχε τώρα. Είχε έρθει στην Ελλάδα. Ο Κικέρων. Είχε δει και το Τσίπρα. Πε το γι' αυτό να φύγουμε. <laughs> Μειώθηκε και στου δύο βαθμού των μυστηριών. Προηγουμένως η συγκλητική είχαν έρθει δύο φορές και είχαν αντιγράψει την ελληνική νομοθεσία και είναι ο άνθρωπος ευραίος γνωστός έξω, εδώ δεν τον διδάσκουν ε, ναι. για λόγους κοπιμότητας. Με γνωρίτε. Ήταν από πλούσια οικογένεια και πήρε μια σφαιρική ε, παιδεία και οι δάσκαλοι του ήταν ο Λεύκυος Έλιος, ο Απολώνιος από τον Μόλωνα, Έλληνες, ένας από τους μεγαλύτερους ρητώσεις της σχολής της Ρόδου, αυτός ποιος τον ξέρει εδώ, και αρχηγός της αποκολουμένης τετάρτης ακαδήμιας, ο Λαρισαίος Οφίλων. Επίσης πήρε μαθήματα στον επικούριο Φέδρο και στον στοιρικό Διόδοτο και παρακολούθησε στην εποχή του όλες τις αγορεύσεις των μεγάλων ρητώρων και των διδα... διδασκάλων Της εποχής του. Μάλιστα Μετά από τις σπουδές του στη φιλοσοφία Και τις μύσεις του Εκεί που έγραφε Τα απομνημονεύματά του Γράφει στην εισαγωγή Αυτή είναι η θεωρία μου από τη ζωή Που στηρίζεται στην ελληνική πραγματικότητα Που μου άνοιξε τους Ορίζοντες, ορίζοντες της διανέας μου Τα οφείλω τους Έλληνε, Διότι εμείς το αγρήκον λάτιο είχαμε 200 λέξεις και με αυτές κοιτάζαμε να συνονοηθούμε. Πήραμε την ελληνική γλώσσα, τη βάλαμε επάνω σαν τον χασάπι επάνω στο μπάγκο του χασάπι. Την αναλύσαμε. Και αρχίσαμε και κόβαμε, στρεβλώναμε, παίρναμε, απορρίπταμε και κάναμε μια γλώσσα λατινική για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε. Και πάνω σε αυτή στηρίχθηκαν, είχαν πάρει και το κυμαϊκό αλφάβητο από την Κούμα ή έχουμε πει και το νησί της Πήθηκούσες άρχισαν να γίνονται ευραίως γνωστοί. Τι λέει η θεωρία του. Ακούστε αγαπητοί μου φίλοι. Ο πτωχός εργάζεται. Ο πλούσιος τον εκμεταλλεύεται. Ο στρατιώτης προστατεύει και τους δύο. Ο φορολογούμενος πληρώνει και για τους τρεις. Ο απατεώνας εκμεταλλεύεται και τους τέσσερις ο Μεθίστα Κασπίνης στην Υγεία και των πέντε, ο Τραπεζίτης εξαπατάει και τους έξι, ο Δικηγόρος αγορεύει ξεγελώντας και τους επτά, ο Γιατρός σκοτώνει και τους οκτώ, ο Νεκροθάπτης θάβει και τους εννέα και ο Πολιτικός ζει ισβάρος και των δέκα. Αυτά τα λέει και Κικέρον πριν εκατό. Χρόνια <Ται>, ρε, δεν Ο έχει κόσμος δεν έχει τότε. αλλάξει τίποτα. Και τι συμπληρώνει απο... Απολύτως τίποτα Α συμπληρώνει κιόλας Γι αυτό Και στηριζόμενο επάνω σε αυτό Συμπληρώνει ο Πούμπλιος Ο Βίδιος και γράφει Μπαινε κουιτλάτουιτ Μπαινε βίξιτ Όποιος κάνει το κορόιδο Ζει ωραία Τους φτύνουνε και λένε μήπως ψυχαλίζει Ε, ε, ε ναι τώρα φθινοπόριασε, φθινοπόριασε κιόλας Λοιπόν ναι εκεί είμαστε εκεί καταλήγουμε ας τα έχουμε αυτά τα μα. θα σταματήσω και θα κάνω μια ανάλυση τώρα θα παρουσιάσουμε τον καλεσμένο, τον καλεσμένο μας άσονα άπει μια τον, καθέ, να τον τον παλάσκα άνθρωπος σου. κοινωνικοποιημένος και πολιτικοποιημένος ναι. γνώστης πολλών πραγμάτων σα επανυλιμένος με Α, την με την πολιτική και οικονομική κρίση με την πολιτική Όχι ατυχή σας, ευτυχή σα. Ατυχή σα, διότι θα έδινε μια άλλη νότα αλλά δεν θέλουν τα υγιείς στοιχεία ε, δεν εννοεί. τα θέλουν ε, όπως και εγώ έκανα στα μεγάλα κανάλια εγγραφές δύο ώρες και για λόγους χύψη ομέγα είπαν όχι ήδη ξέρεις ο χρόνος τηλεοπτικός ε, Περάστε και, δίπλα Ναι, ε, και εμένα μου τα έχουν πει αυτά 4. Είμαστε ναι. ομοιοπαθεί. Λοιπόν, ναι, μου λένε Παναγιώδη κάτι μαύρα, μανίκια μεγάλα λέει, Ρε Γιώργο, λέει, Θα ήθελα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ, θα ήθελα και κοντά, να, να... να συζητήσουμε κοντά, λίγο κοντά. Καλά για εκεί. το ταξίδι. Τι λοιπόν, ωραίο το περίμενε, Αγόρι μου, είσαι βιαστικό. Πώ λέγεται ο κύριο, Ποιο είναι Παναγιώτης Παναγιώτη Παλάσκα. Και τον, τον έφερε εδώ. Τον έφερα εδώ γιατί έτσι ήθελα. Έτσι γουστάρεσαι. Ακριβώ. Παρακαλώ, κάνε ό,τι γουστάρεσαι. Λοιπόν, είναι πολιτικοποιημένο, είπαμε. Ναι. Είναι έχει υγεία, υγεία ζωή και φρένας Και θα συζητήσουμε τώρα Έχισε κάρτα φρένα του Βεβαίως. Δεν είμαι έξω φρενών <laughs> Όχι είσαι έσω <laughs> Είσαι έσω <laughs> και... Γιατί θα εδώ είμεθα όλοι έξω Θα φρενών. συζητήσουμε τώρα για την κατάσταση αυτή Για το ταξίδι το μεγάλο με τον ντραμπ Εκεί που λέγαμε να μην μας βρει τέτοιο κακό Αν βγει αυτός Δεν το λέγαμε εμείς Α, Εκεί ε, το έλεγε ο ίδιος ο εγώ πήγα, με έλεγε. Φορεί, Σήμερα στη Βουλή είπε εγώ δεν πήγα σαν Τσίπρας Πήγα σαν πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Α, το γύρισε. Ε, το, το καλαματιανό. Και όταν το ρωτήσανε εσύ έλεγες πριν και ο Τραμπ, άλλα πράγματα ο Καναδός ο δημοσιογράφος, ναι. άλλα λόγια ρε παιδιά. Μήπως ψυχαλίζει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Παναγιώτη, έχουμε αυτή την επίσκεψη την οποία την εκμεταλλεύονται και λένε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν όλα προδιαγεγραμμένα, μιλημένα. Δεν γίνεται να πάει... Ένα πρωθυπουργό να συναντήσει μια χώρα στον Τραμπ και να μην είναι μιλημένη η ατζέντα η οποία θα γίνει. Βέβαια, προδιαγεγραμμένη. Κατά τη δική μου άποψη, ότι τα λεφτά αυτά, τα 1,5 τα κτλ., ούτε που τον ενδιαφέρουν τον Τραμπ. Δηλαδή, από ό,τι έχω ακούσει τελευταία, αυτό κάνει κάτι μεγάλα deal με Σαουδική Αραβία, με 100 δι και με. Ναι, το 1,5 δι τώρα και, και, τα και τα δύο να, είναι, να είναι να το πρόβλημα. Με πέσουν στην Κορέα Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον ενδιαφέρεται. Η βάση της Σούδας την πήρε πριν ξεκινήσει το αεροπλάνο να σηκωθεί στον αέρα είχε κλειστεί η βάση της Σούδας Να είναι... φέρουν η... τα πυρηνικά από το Ιτσιρλί κάτω ναι. και έχει κλείσει αυτό ήταν το deal Τώρα και ε, αν πήραμε. δείτε πήρα, εσείς πήρα, πήρα. καμιά αναβάθμιση σε τίποτα Σιγά μόρα τώρα ναι yeah. Δεν μου λέτε κυρία μου γιατί Εντάξει, σε σέβομαι αςούμε στον αέρα γιατί σε έφερε εδώ διαμαντάρας Ότι ο διαμαντάρας, Εντάξει, διαμαντάρας. Και από πού είναι. Εντάξει, δεν... Λέμε ρε παιδί μου εσύ δεν πιστεύει, α πούμε, ότι θα φύγουν οι βάση του θανάτου που έλεγε ο οχουνια από τη δεκαετία του 80, έξω η βάση του θανάτου, γιατί έχω μια απορία, πρόσυγε του Ρωτάω, ναι. θέλω να μου απαντήσει ο Διαματά μετά και οι δύο. Και κοίτα, Ερχόστε και... εδώ και το πέστε μάγκε. Και... Αλλά δεν λέτε τίποτα. Και... Δηλαδή, η... η απάντηση σύνομαι, μου, σε παρακαλώ, η απάντηση αγώρη, μου θα σύνομαι. είναι 17 Νοέμβρη, Μα, Να έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ να φωνάζει έξω οι Αμερικάνοι και φωνιάδε όλα. Έχω μια απορία, εγώ γεννηθεί στην Αθήνα. Και δεν ξέρω τώρα, μετά από τόσα χρόνια, προς ποια κατεύθυνση θα πάει η πορεία. Θα πάει προ την. Το είπε ο διευθυντή. Θα το... πάει, περίμενε, ρε είπε, θα πάει εκεί. Στην Αμερικάνικη Περισσία. Μήπω πάει προ τον Περισσό. Μπος πάει προς το Μπορματικό Σταθμό κάτω των Κινέζων στο ποτάμι. Άλλο το στο ένα ποτάμι, λέει κάτω και άλλο στο... το άλλο. Θέλουν ταιριά. την εκλογική τους πελατεία. Τα γιουρούκια τα θέλουν εκεί. Θα τα πάρουν να τα πάνε. Το Γκοτζιά αν τον παρατήρησες προχθές είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάλι ξεκαρδίστηκε. Δηλαδή τον έβλεπες με τους Τούρκους και, και, και, και ήταν, σημαία Τώρα, ήταν ξεκαρδισμένος. Σημαία ελληνική δεν είδα. Ήταν ξεκαρδισμένος για ποιο λόγο. Επειδή... Είναι χιουμορίστα και του αρέσει το χιούμορ ναι. επειδή ξέρει το παραμύθι με του Αμερικάνου και τον έχει τον άλλο στην άκρη, επειδή δεν μπορεί να. Γιατί έχει ξεκαρδίσει την άκρη, Του να πάνε δεν γίνεται Αθήνα. να είσαι υψηλόβαθμο αξιωματούχο τη κυβέρνηση και δει διπλωμάτη και να αναφέρεσαι, α πούμε, και να ξεκαρδι... Αν σε βλέπει ο κόσμο να ξεκαρδίζεσαι. Δεν ξέρει. τα δηλαδή... αεροπλάνα του να σε δεν κάνουν. Τρυπτήρι. Δεν μου λε τώρα, κάτσε. Προχτές πήγε ο ένα εκεί και αυτομάτως μόλι γύρισε πήγε ο άλλος και κάλεσε τον Ερντογάν εδώ για καφέ τον Νοέμβριο. Λέει, δεν έχουμε έρει. σημαίες, έχουμε παραγγείλει, θα φέρει και ελληνικές σημαίες. Θα φέρει, θα... Θα φέρει. γιατί το δεν είδα ελληνική σημαία αγωνά, είναι παραστάτης διπλάμων, μόνο ο Τούρκικος. Στην Ινδία τις ράβουν, όπως ράβουν και τα καπελάκια του Παντάρου, φαντάρους, το αυτό τα μπέρα που τα ράβουν στην Ινδία. Γιατί όχι ξέρω ότι τι φόρμε στρατιωτικέ ράβουνε στην Τουρκία. Ναι, αλλά πενταριά χιλιάδε μπερέ, λέει, τα ράβουνε στην Ινδία. Στην Ινδία. Α, λίγο στην Ινδία. πιο μακριά, ναι, είναι λίγο πιο φθηνά τα εργατικά εκεί. Και εδώ κλείσαν οι βιοτεχνίε, τελειώσαμε. Του διώξαν όλου και η ηρεμία. Κοίτα, λοιπόν. οι μεγάλη επενδύσει θα έρθουν, είναι γεγονό. Δηλαδή τη στιγμή που έχει φτάσει 480 κάτι το μηνιάτικο ναι. για έναν εργαζόμενο. Θα έρθει και ο έρθουν, από πίσω. Ναι. Με τι νομοθεσία θα έρθει και 5 με τι χορολογία Θα φάμε με χρυσά κουτάγια Δεν εννοείτε. είναι μόνο το κόστος το εργατικό Ότι τη... οι να ο κύριος τύριο Λοπέζη Είναι κατάσκοπος Κατάσκοπος το δύο υπηρών, Τι; Δεν ξέρω Τύριο Λοπέζη τι επαγγέλλεται λέει ο κύριος Παλάσχας, είμαι, ναι. είμαι μια ζωή επιχειρηματία και στον ελεύθερο. Βίο. Ε, βίο. Δεν, δεν ήμουν ποτέ κρατικοδίαιτο. Αυτό είναι το εξή τώρα, Επειδή είναι κατάσκοπο. Και δουλεύω. Το κατάσκοπο το παγόρευε, παιδί μου. Γιατί εσύ, που σου έχω εμπιστοσύνη, έχει έρθει και μου έχει πει. Εγώ από του περισσότερου πολιτικού που συναντιέμαι στα πάνελ. Ναι. Εντάξει, δεν του θέλω να του προσβάλλω δημοσίω, αλλά δεν έχουν έρθει ποτέ να δουλέψουν. Έχουν ναι, επί ότι δουλεύουν κάπου, αλλά μια δουλειά κανονικά. Όχι, ρε παιδί μου. Όχι να είμαι η σε κάποιο οργανισμό. Ό, τα λέω έτσι. γιατί ξέρει αυτό. Την άλλη φορά μου είπε: Έχει εδώ μέσα δύο κατασκόπου. <laughs> <και> Παπ' πα, <laughs> του ξύρει άμεσο. Mm. Ότι πει ο διαμαντέρα γίνεται εδώ. Εμεί ανήκουμε στο. Ε, είμαστε εθνικόφρονε. Αυτό. Εθνικό φρόνημα. εθνικό φρόνημα. Εθνικό φρόνημα. Όχι, καθόμαστε γιατί φρόνημα. Πολλοί το εθνικό φρόνημα το εθνικό εθνικόφρονο το μπερδεύουν με άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί λόγω αγραμματοσύνη, μάλλον λόγω κακής παιδείας Δεν, δεν ξέρουν την ορθογραφία καλά. <σφυσ> Α... Οι επενδύσει. Γιώργο, να το ακούσει και ο κόσμο. Έχουν πολλέ συνισταμένες που αθρίζονται για να δώσουν το σημείο της αφήξεω τους εδώ. Δεν μπορούν να έχουμε εμείς τάγματα εφόδου να δέρουν τον κόσμο στον δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Να μπαίνουμε στις πρεσβείες, να σπάνε τις εφημερίδες, να μπαίνουμε στα νοσοκομεία. Ναι. Δεν, δεν είναι δυνατόν και κανείς να μην πιάνεται. Δεν είναι δυνατόν κάθε βράδυ τα παιδιά περνάω και τα βλέπω τους αστυνομικούς στο Πολυτεχνείο που περνάω. Ναι, μου λες ο για δεν μένει στα και τρέμουν κάθε βράδυ να του πετάνε τα μπουκάλια με τι βενζίνε. Κανεί στην Κυψέλη. Και κανεί. Ναι. Πάμε μετά να του χτυπήσουμε το κουδούνι. Τώρα δεν ξέρω αν μετακόμισε. Συγγνώμη τώρα, αυτό ήταν. Στην Κυψέλη, ξέρω τι μένει. Ναι, ήταν αυτό που είπε με έξω η βάση του θανάτου και αυτά. Εκεί ανήκει, στην προϊστορία με του δεινόσαυρου. Α, εντάξει. Στο Ξυρω... ψυχικό πια πιο. Ψυχικόμενοι? Εκεί μένει. Γιατί η κλούβα είναι στην Κυψέλη. Και φυλάει απέναντι ο πατρικό του πατέρα μου. Δεν μπορώ να πάω να περάσω. Να μένει όπου θέλει, πρωθυπουργό είναι. Ναι. Το ψήφισαν να μένει όπου θέλει, αλλά να συμπεριφέρεται σαν Έλληνα. Αν γράφει εδώ αρμονία, μένει, ξέρουν εδώ, είναι κάτι. Οι ξέρουν. Ναι, ναι. Αλλά το πρωί, μάλλον το βράδυ πάει Αν το δεν κάθε πρωί να το γράψουν, γιατί εγώ πραγματικά. Το πρωί μωρέ θα πηγαίνει και Το σημανά. βράδυ μπορεί να πηγαίνει αλλού. Την πρώτη εβδομάδα που εξελέγει πρωθυπουργό, πήγε η αστυνομία και σάρωσε όλα τα τετράγωνα εκεί, από του αλλοδαπού. Και του είπε 24 ώρε και φεύγεται. Πού θα πάτε, δικό σα πρόβλημα. Ναι. Δεν ήταν αυτοί με τα σημαίακια του Πασόκια. Δηλαδή Όχι, είναι άλλοι αυτοί. ήταν αυτή με τα ναι. Πασόκια. Άλλοι. Και που ήταν χρόνια εκεί πέρα, ναι. και από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία, όλοι φύγαν από εκεί. Όλοι. Και καθάρισαν το τοπίο. Θέλω να πω κάτι. Μετακομίσανε. Παρακαλώ, κύριε μου. Έχει γεμίσει όλη η Αθήνα, το είδα πρόσφατα, εχθέ δηλαδή, με μία αφίσα που λέει Φεστιβάλ Εξέγερση για τον Νοέμβριο. Και δείχνει σχεδιασμένο ένα αστυνομικό τμήμα, ναι. φωτιέ, αίματα, δεν ξέρω τι, γύρω-γύρω ναι. όλοι αυτοί που είναι οι αντιεξουσιαστέ κτλ. Και, και όλη αυτή η αφίσα κυκλοφορεί σε όλη την Αθήνα. Με το που την είδα, το ίδιο βράδυ έγινε το σκηνικό αυτό στην, στην Πεύκη. με το τμήμα που ρίξανε ναι, ναι. πρώτη φορά ρίξανε ορυκτέλο για να μην μπορεί να σβήσει φωτιά. Ναι, ναι, ναι. Να του κάψουν ζωντανού. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά να μα πει η κυβέρνηση, τι πρόγραμμα είναι, Ρουβίκονε, φεστιβάλ εξέγερση. Παρέ... Αυτοί είναι, είναι παλιέ τους παρέες, τώρα πόσα τους διαχειριστούν δεν ξέρω. Φεστιβάλε ξέγερσης. Ναι. Ο άλλος ήταν στην Αμερική και ο Κατρούγκαλος με την παρέα του όλη με τα κόκκινα μαντιλάκια πήγαν και βγάζαν λόγους μίσους στη Μακρόνισσο. Με σαγιονάρες και πάλι. Και προχθές, προχθές ο, ο Νικόλαος ο Παπάς είπε ή είστε μαζί μας ή με τα πολυβόλα. Τελείωσε. Είναι η ρεβάνς. Είναι ο πέμπτος γύρος. Οι ηττημένοι του εμφυλίου πολέμου... Ποιοι είναι η οι ηττημένοι. Οι ηττημένοι... Είναι την την αρχή και πράττουν τα αντίστροφα. Φυρίζονται ναι, είναι τον φανατισμό της μάζας Ιδεολογικά δεν είναι τιμένη, Γιατί μια ζωή η αριστερά η ενόπλης. Φαίνεται να είναι Αυτή που αδικήθηκε Ας πούμε και είχε κάνει τα πάντα Πάντως πάτα, σε διαμαντάρα οφείλουμε ναι, να πούμε Ένα μεγάλο έβγε στον Τσίπρα Ένα μεγάλο έβγε διότι ανεμάκτος Σε δύο χρόνια Ξεφτήλησε ό,τι θα πει η λέξη αριστερά Που 70 χρόνια Πλάκα πλάκα κράτησε την Ελλάδα πισό αυτή η φαγωμάρα η Λοιπόν 25... Όποιο λέει, 100... λέει ότι είναι αριστερός λέει ότι αριστερός θα πηγαίνει στην Ή στην πλατεία Τυράννων Ή στην πλατεία κόκκινη. Αλλού δεν υπάρχει αριστερά η στον πλανήτη Πριν τα... το 2011 Εγώ είχα δει τον κόσμο είχε ηρεμήσει ναι. Δεν ασχολιόταν με όλα αυτά τα περασμένα που έχουμε περάσει Όχι. Είχε πια μια διάθεση Προχωράγαμε μπροστά ναι. Ευρωπαϊκά Και τις δουλειέ μας και ανεβαίναμε κτλ. Και ξαφνικά γυρίσαμε στο τι έχει κάνει ο Βελουχιώτης, ο Ζέρβας, οι ναι, ναι, ναι, ε, όπλα αυτά και να ξαναγυρίσουμε ναι, ναι, ναι. πίσω ποιος ήταν ποιο. Ναι, ναι, ναι. και γίνεται σκοτωμό. Ποιος μα, το είναι έφερε αυτό το πράγμα. Στη Λέσχη Αξιωματικών Φροράς Αθηνών, προχθές, Μάλιστα. Μάλιστα. κάναν τη γιορτή Συρίγιλης. για την Εθνική Επέτειο. Παρουσία του Υφυπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού. Η μπάντα, η στρατιωτική, έπαιξε έξι τραγούδια αντάρτικα. Δεν παίξαν ελληνικά τραγούδια. Του βουνού τα, τα αντάρτικα παίξανε. Αχ Παναγία μου τι έχουμε πάθει. Και ήταν η ηγεσία εκεί. Σήμερα βγήκε ο αρχηγός της αστυνομίας και είπε και τι έγινε που πήγαν σε ένα τμήμα. Δεν είναι και τίποτα λέει τώρα. Αυτά γινόταν αυτά τελείως. Εδώ λέει μια φίλη μου για να πάμε παρακάτω εννοείται. Δεν είναι η τιμένη του εμφυλίου. Νικητέ είναι, αλλά του ξεπούλησαν από τη Σοβιετική Ένωση και παρέδωσαν τα όπλα στη Συμφωνία τη Βάρκιζα. Σωστό. Σωστό. Η κυρία δεν έχει γνώση τη ιστορία καλά. Αφ... Όταν αφήσατε ναι. το ζαχαριάδι, ξεκρέμαστο. Η Βάρκιζα έδωσαν τα όπλα, αλλά μετά έγινε ο εμφύλιο. Ή Παύλα Ανταρτοπόλεμο. Ναι, μετά παραίω, έγινε. Αυτό εννοεί και αυτοί και εμεί και όλοι. Αυτό λέμε, μετά. Ναι. μετά έγινε. Λοιπόν, όμω. Εγώ Εάν θεωρώ... δεν ήταν ο παπάγο και να φύγουν οι, Α... οι Εγγλέζοι, να έρθουν οι Αμερικάνοι να δώσουν τα αεροπλάνα και να ρίχνουν τα βαρέλια, τη βενζίνα στα... επάνω στο γράμμο και να ρίχνουν εμπριστικές, δεν τελείωνε. Θα τράβει για άλλα πέντε χρόνια. Ε, το τράβηξε άλλα 70 μόνο, τι λες τώρα. Γι' αυτό τώρα νομίζω ότι οι ξεκτήλα η Ευρώπη εγανε... χτιζότανε, εμεί μαλακριζόμασταν. Εμείς φαζόμασταν, επί πέντε χ Πάντω τώρα το παιδί αυτό του ξεφτύλισε όλου και δεν μπορεί να λε ότι τη αριστερό είναι για το παιδί. Είναι μια μάζα, και... γι' αυτό θα κάνει την πορεία, γι' αυτό κάνει και όλα τα άλλα, γι' αυτό μιλάνε μια μάζα 25% φανατικού ιδεολήπτε, ιδεολόγου, σταλινικού. Ε, έχουν 20. περάσει όλοι μέσα από τον Περισσό και από την Κνέτζη. Έμειναν ασχεπεί και αυτοί τώρα την πάτησαν. Δεν μείναν ασχεπεί. Πάνε συμπαθούντε. Άλλο τι κάνω λέει εγώ η πολιτική και άλλο ποια είναι η κατάσταση, λοιπόν τώρα. Λοιπόν, μην φύγει, μη φύγει ο κόσμο, λέει, και λέει ωρα, ο άλλος. Ναι, ώρα για κεμπάπ, λέει ο άλλο. Τα ώρα για κεμπάπ. Λοιπόν, τι έχει ετοιμάσει σήμερα και τα σχόλια τα θα συνεχίζουμε. Α πούμε τώρα για το έπο του 40, ότι το βράδυ εκείνο που. Με πήγε, τον Κικέρο να έκλεισε. Έκλεισε, δώσαμε τη, η κατάσταση πώ ήταν τότε, τι γράφει και πώ εφαρμόζεται σήμερα. Ωρα, ωρα, Όταν ωρα. πήγαν και του χτύπησαν δυόμιση ώρα το βράδυ, του μεταξάκι κατέβηκε με τη ρόμπα. Όταν του είπε ότι ζητούμε να περάσουμε τη είπε δηλαδή θα έχουμε πόλεμο αν πω όχι. Και του είπε ο άλλο φυσικά. Ε, λέει όχι, δεν θα περάσει. Και κατέβηκε αμέσως, έκανε σύγκληση ειδοποίησε το επιτελείο και δώσαν εντολή επάνω. Και το τελεσίγραφο του στον Ιταλό αντί να αρχίσει 7 η ώρα από τις 4.30 άρχισαν να, να χτυπάνε πάνω το δαβάκι. Στο μέτωπο. Στο μέτωπο. Ξεκινήσαν και νωρίτερα. Τότε, σύσσωμο ο ελληνικό λαό είπε το όχι. Έτσι. Και όταν έρχονται και λένε τώρα ότι το όχι, δεν το είπε ο Μεταξάς, αλλά το είπε ο λαό. Ναι, αλλά αν εκείνη την ώρα ο Μεταξάς έλεγε τι Περάστε. Τι θα λέγε ο λαό. Τι θα έλεγε ο λαό. Και έδιναν εντολή επάνω να ανοίξουν τα σύνορα να μπουν. Τι θα λέγανε. Ό,τι είπανε και τώρα. Μπράβο, καλά έκανε. Γλιτώσαμε την αιματοχυσία, γλιτώσαμε ναι. τι ζωέ μα. Γλιτώσαμε, γλιτώσαμε. Ναι. Λοιπόν. Βεβαίως και οι φυλακισμένοι που ήταν οι κομμονιστές είπαν τότε και ο Σαχαριάδης ναι να αντισταθούμε στους εισβολείς, εισβολείς τους καπιταλιστές όλοι μαζί. Αυτό έγινε. Και σήμερα βρήκα μια φωτογραφία μεγάλη που λέει να γιατί οι Έλληνες μεγαλούργησαν. Είχαν τον Κωνσταντάρα τον ηθοποιό πρώτο πρώτο στην πρώτη γραμμή ο Πέντε καθηγητέ πανεπιστημίου, δύο βιομηχανοί, δύο φτωχόπαιδα, συγγραφή μεγάλη και έλεγε αυτό έβαλε μέσο να πάει στο μέτωπο. Γιατί είχε τον αδερφό τη μάνα του στρατηγό μεγάλο και θέλει να τον κρατήσει εδώ. Έβαλε μέσο να... να πάει στο μέτωπο. Να πάει στο μέτωπο. Α, γιατί δεν κάτι... μπορούσαν να πάνε σπίτι του. Εγώ είχα κάτι γνωστού, να μην πω παρακάτω, τα έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή. Υπηρετούσαν στο Σκαραμαγκά. Μοδίστρε, του λένε τους ναυτικ... το ναυτικό όπω και το Τσίπρα Την Αρμπορία. Γιατί, Μοδίστρες... λοιπόν. γιατί είχαμε τα... Ναι, ναι, ναι. Πράγμα. Λοιπόν, υπηρετούσε στο Σκαραμαγκά και έβαλε μέσω να πάει στο Πεντάγωνο, δηλαδή 5 χιλιόμετρα. Και, ναι, να και μετά το... λένε γιατί ήρθε η κρίση. Ήρθε η κρίση γιατί η κρίση ήρθε το 81 Η τελευταία. Με το χουντίνι. <laughs> λοιπόν, τότε σύσωμοι όλοι. Όλες οι γυναικούλες παίρναν μαλλί και μπλέκαν και στέλναν φανέλες, κάλτσες, πουλόβερ επάνω. Τι όμως ο λαός. Υπέρ βομών και εστίων. Τότε ήταν ο αγώνας. Και αν δεν μασά, έκαναν την επίθεση οι Γερμανοί με τους Βουλγάρους, από τους Βουλγάρους υπέστη η Μακεδονία και η Θράκη ακόμα χειρότερα δει Οι Η Ιταλή ήταν μέσα στη θάλασσα ήταν. Μα την πέσαν όλοι τότε. Μα την πέσαν όλοι. Έχω όμω τι δηλώσει όλων των μεγάλων που ευγνωμονούσαν την Ελλάδα. Η Μόσχα, το Λονδίνο, ναι, ναι, ναι. Όλη η Αμερική, όλη η Ελλάδα. η Ελλάδα, Τα έχω στο τελευταίο μου βιβλίο, μέσα στι τελευταίε Και στέλνες. τώρα μα ευγνωμονούν γιατί στο τέλο τη τραπέζα. Όταν ήρθε η μοιρασιά, δεν θέλαν να δώσουν οι Εγγλέζοι την Κύπρο, δεν θέλουν να δώσουν την Ανατολική Θράκη, δεν θέλουν να δώσουν τη ήπειρο, ναι, Τα δωδεκάνισα δεν θέλαν να τα δώσουν. Έτσι. Και τι εσκέφθησαν. Δώστε στους χαχόλους όπλα να αρχίσουν να σφάζονται. Για να λήξει το θέμα εκεί; και... παγώσαν όλα εκεί. Και αν δεν ήταν ο αυτό τότε να επιμένει για λόγους δικούς του δεν θα είχαμε ούτε τα δωδεκάνισα Δεν μας τα δίναν. Και επέμενε εκείνος και τα πήραμε τα Δωδεκάνησα και είχαμε κάποια χρόνια ατέλειε πηγαίναν, δεν είχαν φορολογίες, δεν και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και πηγαίναν από εδώ να πάρουν ομπρέλες φτηνές από, από τη, Ρόδο. τη Ρόδο. Ναι, και δηλαδή, ουίσχυ και οι μαλατίες. Γελία πράγματα, ναι. πριν 10 χρόνια και 20 πηγαίναν όλοι μαζί, εκδρομίζουν Κωνσταντινούπολη να πάρουν δερμάτινα. Αυτό λέγαμε και πριν με τον Κωνσταντιόπουλο, ρε παιδί μου. το πριν και ναι. τους έλεγα ρε πού πάτε Πού δίνετε τα λεφτά Λε, Αυτά θα ναι, γίνουν ναι. σφαίρες για τα παιδιά σας ερε, ναι, Όχι σου λέει να πάρω το δερμάτινο Το φτηνό Έχω τώρα στη Μιτιλίνη κάποιες επαφές Και φεύγουν καράβια και πηγαίνουν κάθε Σάββατο Απέναντι στο Αϊβαλή Να και ψωνίζουν απ' τη λαϊκή εκεί Το ξέρω και πηγαίνουν και παίρνουν και τα ματσάκια μαϊντανό λεφτηνά. Το ξέρω. Ο άλλο βγήκε, τον είδε από το πλοίο και τσουλούσε τα λάστιχα του αυτοκίνητου. Τα πήρε από εκεί. Ε, ναι, ε, ναι. Λοιπόν, ε, δεν φταίει ο κόσμος όμως. Ε, μα ε, ε, ε, οι λεφτερί... πρώτοι που θα, που θα πληγούν θα είναι αυτοί. Με τα λεφτά που αφήνουν. Δεν το βλέπουν. Ε, δεν το βλέπουν. Μα δεν υπάρχει όμω και μία καθοδήγηση στον κόσμο. Εγώ σε κάτι. Παρακαλώ. Πες πες ότι ζούμε ένα φανταστικό σενάριο και γίνεται ένα τσαφ. Ναι. Έτσι. Ναι. Και γίνεται μια σύραξη αρκετά δυνατή η οποία τραβάει ει χρόνο όταν Όταν μπλέκει σε τέτοια κατάσταση, δεν πρέπει να έχεις και λεφτά δικά σου. Ναι, βέβαια. Εμείς έχουμε. Όχι. Όχι. Δεν έχουμε. Α. Με δανεικά ζούμε. Θα ζητήσουμε Δανικά για τότε. Ε, μάλλον αφού... θα πούμε, παιδιά, παρακαλούμε τη βοήθειά ναι. σας πάλι Ανέκαθ να εν... ανταπεξέρθουμε. πεξέρθουμε και... θα βγουν οι μανάδες οι σύγχρονε με τα Λουίβου Ιτών στο Σύνταγμα και θα Ήλεύει λέμε. Δουλεύει εδώ της Ελλάδος, Ελλάδος, βγάζει ο πλάσφαρε για τα κλείσαν όλα. Ο, Υπάρχει κάτι, ναι. κυκλοφορεί χρήμα καλή μα. Κάθε χρημα... φορά τα 19 δις που έρχονται, λέει ο άλλο πού είναι. Λέω δεν είναι εδώ, είναι το ένα. Για να μην πω το μισό. Εγώ Τα υπόλοιπα ξέρω. ξαναπηγαίνουν οι Γερμανοί. Κέρδισε, κέρδισε από το χρέο τη Ελλάδα. 80 δι. 200. 200. 200. Όσα χρωστάμε. 200 δι. Η Γκόπη είναι ένα εργοστάσιο. Το είχε και ο άλλο και και έκανε τον παπά μα. Και λέγεται. Στο κεράτσιν. Το παπά μα έκανε τον ίδιο που τον είχε ο παπαχελά. Κύριο Παλάσκα μου στο κεράτσιν υπήρχε ένα εργοστάσιο τη. Κοπή έτσι λέγεται, που έφτιαχνε στρατιωτικέ στολές Έκλεισε. Και παπούτσια και όλα τα πάντα. Άρβυλα κοπή. και λοιπά. Ναι, ναι, ναι, το Αυτά τα φτιάχνουν τώρα ή στην Κίνα ή στην Τουρκία. Λοιπόν, την να λέμε τώρα. Λοιπόν, δηλαδή ξέρει ο Τούρκος απέναντι, λεφθαίρει για όσου δεν καταλαβαίνουν, όλα τα νούμερα του Άρβιλα στο size στο σωματότυπο του καθενό, τα, τα, τα ξέρουν όλα. Αυτά τα όλα. τα γνωρίζουν όλα. Έτσι, το ψυχικό σθένο δεν γνωρίζουν. Αυτό είναι το Α, μόνο που έχει απομείνει ε, έω ότου έως. Έως. υπάρχει και αυτό. Και όπω πάμε, πώ θα το κάνουν. Έως. Να βλέπει τώρα αξιωματικού, στρατηγού, να κάνουν να χορεύουν τα ναι. του και, βουνού και, τα και, τραγούδια. Και, να δεις, Μα δεν χρειάζεται. Γιατί δεν έχει κανεί το σθένο να πει δεν δε, δε, το παίζει πάντα αυτό. το, το, το σθένος, σκέφτε την οικογένειά του. Όχι, το να, το να πει πάντα δεν το... το ξέρει αυτό το τραγούδι. Δεν το έχουμε στην παρτιτούρα, ρε παιδί μου. Αν το διώξει την άλλη μέρα, θα μείνει χωρί δουλειά και τελείωσε. Να μείνει, θα γίνει η ροάση. Ε, δεν το κάνει. Τι η θα το μάθει κανεί. Βεβαίω θα το και μάθει. Πώ θα το μάθει. Θα βγει, στα κανέναλια. Ξέρει κάθε μέρα τι γίνεται που δεν το μαθαίνουμε, και αλλάζουν θέσει. Ε, άρα να μέρα... γίνουμε μυρολάτρες και, και να καθόμαστε μυρολάτρε. να κλαίμε τη μοίρα μα. Το θέμα είναι να μαζευτούμε, να είμαστε πολλοί να γίνει κάτι. Άμα πάει ο καθένα μόνο του, θα θυσιάζεται χωρί λόγο και ουσία. Δεν ναι, αλλά κάποιο πρέπει να κάνει ένα τσαφ να ακουστεί, ρε, παιδί μου. Ένα τσαφ. τσαφ. Το Γιώργο... τσάφ είναι πνευματικό στην αρχή, να συνδεθεί πνευματικά αυτό, αυτό λέμε. με κόσμο. Όπου πάω στις ομιλίες. Άμα μιλείς... βλέπουν όλοι τα survivor και τι βλακίε, αυτές που βλέπουν κάθε μέρα έχουν βάλει 10 survivor και βλέπει τώρα ο κόσμος. Βέβαια. Ε, ε, εμείς λοιπόν, όταν ξεκίνησε η σεζόν εδώ, κύριε Παλάσκα, όταν ξεκίνησε η σεζόν εδώ, ξέρει ο Διαμαντάρας, είπαμε φυλαχτείτε διότι τα κανάλια θα βάλουν τα μεγάλα όπλα της αποβλάκωσης. Η παιδιά παίζει όλη μέρα Σορβάβικ και όταν είχαν τώρα οι δημοσιογράφοι απεργία, έπαιζε τουρκικά το πρωί όλη μέρα. Όλα, όλα. Και συνε... δηλαδή, τρέλα, τρέλα. Λοιπόν, φίλο: Τα ανταλλακτικά από τα F16 δι φτιάχνονται στην Τουρκία. Μια παραίτησα, τα ανταλλακτικα απο τα f 16 φτιαχνονται στην τουρκια μια παραιτησα μας ολοι Θα έρθει και ο Ερντογάν εδώ, πώ το βλέπει το έργο. Ναι, γιατί όχι. Έρχεται να επιθεωρήσει την επαρχία του. Εύση το βλέπει. Ο Σουλτάνο έρχεται να επιθεωρήσει την επαρχία του. Έτσι το βλέπεις. Έτσι το βλέπω. Αυτός πώς το βλέπει. Και όχι μόνο τώρα... Από, πολύ... από τον κοστάκι, τον εργατικό. Υπάρχει τον μία... τον, τον τεμπέλιο. Μία... Μία... Πώ νιώθει Πώ νιώθει. Υπάρχει μια αντίληψη αυτό. που λέει Όσο είναι ο Ερντογάν επάνω, έχουμε ησυχία. Και δεν ξέρω αν το ψάξει. Τι λέτε καλά. αυτό. Τι συχία. Και αυτό που ζήτησε τώρα προχθέ να αναγνωριστεί επάνω και να γίνει δημοψήφισμα κτλ. Ε, το άκουσε αυτό του... προχθέ. Το να γίνει δώσαμε. δημοψήφισμα λέει ότι υπάρχει η τουρκική μειονότητα. Και εδώ και εκεί και στα νησιά και αλλού, Ποιο του δώσε αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις προχθέ δεν έκανε. Έχει αυτό δικαστική Με την Ένωση τώρα. και τα λοιπά που την ψηφίσανε, δεν πέρα, πέρασε. Πέρασε από τη Βουλή, μέσω. μέσα. Μέσα την ναι. Βουλή, δεν δεν πέρασε, την Ένωση. Το περάσανε με το Λέγαμε νομοσχέδιο. Τώρα έχουμε Μουσουλμάνου στο εσύ. θρήσκευμα. Τώρα έχουμε Τούρκου, λένε. Α. Το κατάλαβε. Είναι προοδευτικοί οι άνθρωποι. Αύριο θα σκάσει και θα έρθει άλλο Καταλανό από πάνω και θα σου πει Κάνε δημοψήφισμα. Και στην Ξάνθη θα την πατήσουνε. Ο Μπούλι τι λέει για όλα αυτά. Όταν... Γιατί τον είπε ο Πρωθυπουργό τον Μπουλι Μπουλι. Τον λέμε εμεί. Ο Μπουλι. παίζει ρουλέτα Ζερόντε Βουαζέν. Ναι. Ο μπούλης... Είναι καρεκλοκένταυρο. Το δεν παί... τον είπε Μπουλι ο Πρωθυπουργό. Τον είπε Μπουλι. Άρα, εμεί μπορούμε δεν... να το λέμε Μπουλι, δεν είναι Υβρι. Ε, λέει, Όχι, δεν είναι. Μπουμπούλι είναι. Ο Κωστάκη ο Καραμαλή πήγε και έκανε κουμπαριά, το θυμόσαστε. Και, ο αυτός με και το Την τζεμ. είχε φέρει τη γυναίκα του Ερντογάν και η Ατάσα και πηγαίνανε βόλτες στα μαγαζιά οι καλέ οι φιλενάδε. Και ο Παπαντρίο με το τσέμ δεν ήταν. Δεν κουμπαριές. Ο Παπαντρίο πήγαινε και χόρευε σαν γιουζουφάκι μπροστά του. Χόρευε ο άλλο, βάρεγε παλαμάκια ο Τούρκος και χόρευε αυτό το αποβλάκωμα. Αποβλάκωμα, ξέρετε, αποβλάκωμα. Έτσι κι ε, το, το έργο καλά. Στην του και οπότε δεν το νιώθηκε πολύ, εντάξει. Το είδες σαν... Όχι είπε, έχω την δήλωσή του Να μην ψάξουμε τα γενολογικά δέντρα πολλών ενδομές Γιατί μέσα, ναι, να μην τα ψάξουμε Διότι θα δείτε πολλές εκπλήξεις Γιατί δεν τα λες, αφού τα γράφουν Πάντως εγώ είναι, ξέρω είναι. πολύ καλά είδη ε, Όχι όμασοι, αυτικός Όταν ήταν Υπουργό εξωτερικών Και έπαιρνε στο Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα Το, το, το σήκωνε ένα και λεγόταν Μηνέικο και λέγε παρακαλώ Ποιος είσαι Όχι ο ίδιος Συγγενείς του Μην είναι εγώ αυτό έχει τέσσερι καταγωγέ. Είναι ένα τέταρτο απ' όλα. Είναι Πολωνό. Όποιο θέλει να μάθει. Σκοπιανό, Εύρεο. Η μαμά του είναι. Να πάει. Γυφθοσκοπιανή. Στα... Τσάντοφσκι λέγεται. Οποία... Τσάντοφσκι λέγεται. Η οποία ο πατέρα τη ήταν ο δεύτερο στη τάξη. Ιεχοβά. Ε... Μετά τον Έντγκαρ Χούβερ και ο... αυτό που ίδρυσε τον Ιαχοβισμό στην Αμερική. Αν έτσι. δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Και ο Γιώργο δεν είναι και βαφτιστηρό. Όποιο θέλει είναι... να μάθει η ιστορία, Γιώργο. Όποιο θέλει να πάει στο Ληξιαρχείο των Πατρών και να βρει την κομμένη σελίδα από το βιβλίο, γιατί την έχουν αφαιρέσει. Το Ληξιαρχείο έχουν ναι, κόψει σελίδες. Ναι, ναι. Ε, λείπει μία σελίδα. Και να ρωτήσεις εκεί... Τον το Ληξιαρχείο... Πού είναι αυτή η σελίδα που αναφέρει τον Μινέικο και πώς ήρθε... Και πια ήταν η κόρη του. Πάντω ο παππού του ήταν στο στρατό, στο Σαραντάπορο κτλ. Και, και, και είχε φτιάξει μου. τα οχηρωματικά όργα Ότε. του Μπιζανίου. Έτσι. Στον Μπιζάνι ήταν ο μηχανικό των Τούρκων που έκανε τα οχήρα αυτά. Ο μηνέικο, ο παππού ξέρουμε τώρα πώ έπεσαν τα οχήρα. Για, έχω... για ποιου δούλευε, για έκανε τα οχήρα. Τα έχω δημοσιεύσει και, και στο βιβλίο μου όλα αυτά. Κοίτα, γιατί... και εγώ έχω κάνει τη μαλακία και κάθομαι και διαβάζω. Κάνω παρέα με εσά του, τη χάρπα του, οπότε κάτι παίρνετε αυτή μου και εμένα. Ενίοτε κατάλαβε. Λοιπόν, τώρα έρθει εδώ να μα πει αυτά, μα χαλάσεις στην εκπομπή. Αγόρι μου και έφερε και, και επισκέπτη. Δηλαδή είσαι με τα καλά σου. Ε, Ήμουν άρρωστο, είπα παρασύν. να συνέλθω να πούμε. Θα συνέλθεις. Λοιπόν, άσυμο να πάω ένα τραγούδι. Λοιπόν, Έρχεται εδώ καθένα. ο για να πούμε στο κατέρου. πρόγραμμα το κανονικό. Έχουμε και κανονικό πρόγραμμα τώρα. Ε, βέβαια. Oh, Λοιπόν, εδώ είμαστε αλπέτο14.com. Ο οποίο τρελό σαν από τη φίλη εδώ, πείτε το και στου φίλου σα. Crazylandalbeto14.com. Καλησπέρα στις σέρες. Αυτή η φιλη το αδεδο14.com Περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσα Εδώ κάθε παρασκευή γύρω Ο Λευθέρης ο Διαμαντάρας Έρχεται εδώ Να μας πάση τα νεύρα Σήμερα δεν φτάνει που Ότι βγήκε από μια πολύ σκληρή ε, Πώς το λένε ε, Γρήπη Έφερε και καλεσμένο να πούμε Τον κύριο Παλάσχα Να μας τρελάνει τελείω. Παρακαλώ, Παρακαλώ κύριε μου Θέλω να βάλεις έτσι Πατριωτικά τραγούδια, όπως ναι. θα παίξουν αύριο οι αριστεροί, οι δήμοι Ό,τι. Ξέρεις δεν βάζουν τα κανονικά εμβατήρια και τα λοιπά για τις παρελάσεις, το έχουν γυρίσει. Τι βάζουνε. Εγώ που ζω στη Φιλαδέλφια ναι. βάζουν άλλο πρόγραμμα. Το ΑΙΤΟΙΟΥΣ. Βάζουν άλλο πρόγραμμα. Εμείς εδώ βάζουμε. Έχουν βάλει ενίοτε και κλασική μουσική. Εμείς βάζουμε Εδώ. <σχελί> Δηλαδή μπορεί να λέει ο Διαμαντάρας για τον Κικέρονα και εγώ βάζω Τζίμι ναι. Χέντρικς. Είναι νόμος εδώ αυτός. Λοιπόν, λοιπόν, παρακαλώ. Επειδή πήρα κάποια μηνύματα και τηλεφωνήματα και μου λέει κύριε Διαμαντάρα πες και για την ελληνική γλώσσα, δύο σήμερα και την επόμενη Παρασκευή θα ασχοληθούμε με την ελληνική γλώσσα και την προέλευση των λέξεων ναι. για να ανοίξουν λίγο οι ορίζοντες η πνευματικοί μας. Να Κάπου το παστοράσει, αλλά δέχσι σου έχω Να ξεχωρίζουμε και να γνωρίζουμε τι σημαίνει επακριβώς η κάθε λέξη. Μάλιστα. Ένα ερευνητικό μέρος της ελληνικής γλώσσας είναι η ετυμολογία ή το έτοιμο ο με ο, ο μικρόν όπως λέγεται. Τι είναι η ετυμολογία. Η ετυμολογία είναι ο επιστημονικός κλάδο της γλωσσολογίας ναι. που έχει σαν αντικείμενό του την ιστορία, την αρχική μορφή και την αρχική σημασία των λέξεων. Μάλιστα. Ψάχνει να βρει την πηγή της. Πώς η πρώτη λέξη δημιουργήθηκε, γιατί δημιουργήθηκε και από εκεί και πέρα πόσες δημιουργηθήκαν από αυτήν. Μάλιστα. Θέλουμε να πω, θέλω να πω εδώ ότι η ελληνική γλώσσα, το έχουμε πει και θα το ξαναπώ, είναι η μόνη ενιολογική. Αυτά τα οποία λέμε σημαίνον και σημενόμενο έχουν απόλυτη σχέση. Δεν λέμε table και το table είναι το τραπέζι, ναι. γιατί το λέμε το λέμε έτσι, δεν μπορούν να μου του δώσουν την ερμηνεία, εγώ το λέω τραπέζι, αλλά όταν ψάξω τη λέξη βρίσκω ότι προέρχεται από το τετράποδο, επειδή έχει τέσσερα πόδια. Τέσσερα πόδια. Από την το τέμπλ είναι η τάβλα. Ναι. Γιατί το λένε οι Άγγλοι, <χω> δεν γνωρίζουν. Το λένε όμως. Είναι συμβατικές οι γλώσσες. Ειδικότητα... Ειδικότητα... Να, Ειδικό... να διακόψω λίγο να σε ρωτήσω. Η, η ετυμολογία είναι μόνο στην ελληνική ή έχει και αλλού ετυμολογία? Ε, στην, εγώ που κάνω στις ευρωπαϊκές γλώσσες ετυμολογία καταλήγω σε ελληνικές ρίζες Αυτό, λέξιο, εκεί, εκεί πάει το που έχουν περάσει εκεί γιατί όταν τους λες stop, λες τη λέξη stop ναι. γιατί τη λες stop Μπράβο. σου λέει δεν ξέρω, λες stop, σταματάω ε, τί, ναι. γιατί σταματάς όταν το εξηγεί όμως και είναι ο άλλος διαβασμό ομορφωμένο. Ναι. Και του λε, προέρχεται από το ελληνικό ρήμα ή στη που στέκομαι. Στεκόμε, ναι. Λες Λε το άγαλμα στάτουα. Γιατί το λες στάτουα. Γιατί στέκεται. Γιατί είναι στιτόν για αυτού. Στιτ... Το στιτών. είδαν. Ενώ εμεί λέμε άγαλμα, διότι το βλέπω και αγάλεται η ψυχή μου. Εμεί το λέμε ψυχολογικά, ενώ αυτοί το λένε ετοιμολογικώ. Όταν βλέπω ένα άγαλμα, αγάλωμαι, ικανοποιούμε, ευχαριστιέμαι. Αυτοί το είδαν σαν κάτι στατικό και το λένε στάτουα. στάτουα. Κάτι που στέκεται. Ναι, αυτό που στέκεται. Α... Και του λες, έλα εδώ και αυτό που λε είναι ελληνικό Πήρατε τη λέξη, το στατικό Και δεν μπορείς να την προχωρήσετε Και μείνατε εκεί πέρα, από τη λατινική <σκο> Με μια μικρή παραφθόρα Και συνεχίζετε να το λέτε έτσι, έτσι, έτσι Σωστό Κίσισε <σκοί> λέει ο Οδυσσέας τα Άγια Χώματα Τα πάτρια εδάφη Τα <σκοί> Κίσισε, Κί, είναι το Μίλκεψε λέει, Ναι, ναι Τι πρόβατο τα λέμε αυτά, Ειδι, τα λέμε. Ειδικότερα τώρα να δούμε, να προχωρήσουμε λίγο. Για προχωρά δάσκαλε. Η, η ετοιμολογία μελετά την προέλευση των λέξεων αλλά και την πιθανή γενετική του συγγένεια με αντίστοιχους τύπους άλλων γλωσσών κοινή προελεύσεως και καταγωγής με σκοπό... Την αναγωγή στον αρχικό τύπο τη ρίζα. Αυτό κάνει ο Έλληνας, γι' αυτό είναι ευλογημένος και λέω πάντοτε να είναι οι που είναι Έλληνες ότι εμείς μπορούμε να φτάσουμε στη ρίζα. Οι άλλοι δεν μπορούν. Βρίσκουν τεράστια κενά, πλήνω λίγων, που σπουδάζουν και ασχολούνται με αυτό το θέμα. Διότι δεν μπορούν να κατανοήσουν ούτε τον Ισιώδο σε βάθος, ούτε τον αντισταίνη που πήρε τον κανόνα της ελληνικής γλώσσης του Ισιώδου, τον πέρασε παραπάνω και τον βρήκε μετά ο Πλάτων και λέει αρχή Σοφίας ή, ή τον των ονομάτων των επίσκεψη. Επίσκεψη. επίσκεψη. να πάρεις τη λέξη και να δεις γιατί τη λέμε έτσι εκτός από το εξωτερικό της περίπτυμα τι, τι σημαίνει μέσα πως δημιουργήθηκε αυτή ποιος ο ρόλος των φωνιέντων και ποιος των συμφώνων Ακριβώς. και γιατί η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα της αρμονίας και των λεξαρυθμικείς που ανταποκρίνεται με μαθηματικούς κανόνες και καμία άλλη γλώσσα και πόσο Έλληνες μπορούσε ο τελειοποιημένος να έχει τόσα φωνήεντα και να λένε ότι πήραμε εμείς τη γλώσσα και τη γραφή άλλων που δεν είχαν α, φωνήεντα. Αυτό έχει καταρρέψει τώρα. Ε, καταρρέ... Μα το διδάσουμε. Ώρα, Γενικώς. Γενικώς, Όχι, όλους... Γιατί ε, λένε ότι εμεί πήραμε του Φίνικε. Τι να πάρουμε τώρα, ναι. Λοιπόν, πώ γίνεται αυτή που. <coughs> το... Για να πάρει, πρέπει αδεχτώ... να έχει ο άλλο Γιάννη Φούλη. Α να δεχτώ εγώ ότι έγινε έτσι. Πώ γίνεται να μην γράψουν ποτέ τίποτα αυτοί και εμά που μα τα δώσαν να τα γράψουμε όλα. Ναι. Δηλαδή, πού ναι. στέκει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ρε, παιδί μου, το περάσαν και είναι... το διδάσκουν, όπω σου πέρασαν και τον Αφροκεντρισμό, όπω σου πέρασαν και τον. Άμα έχει τη ρεπούση καθηγήτρια πανεπιστήμιου, γίνονται αυτά. Τώρα, ναι, αυτοί άσθ έχει ψυχολογικά. Ψυχολογικά, αλλά εμένα για... με προσβάλλει ιδιαιτέρω ω καταγωγή. Οπότε, επειδή έχω καταγωγή μου, η αγιά μου είναι από τη Σμύρνη. Ναι. Mm. Δεν θέλω να ούτε να πω τίποτα τέτοιο. μου είναι από την Τροάδα και η μητέρα μου από την Πέργα μου. Λοιπόν, τι άλλο να Να ακούμε... πάτε να τη συνοστήσετε. Να τη συνοστήσουμε. Να γίνουμε συνοστισμένοι. Είναι μια άλλη κυριολεκτική Η κυρία, τους που λέει φιλοσοφία είναι έργο των Τούρκων και Έλληνων. Εγώ είμαι ελέφαντα. Με προκαλεί! Είσαι αλήτη! Σε καταγγέλλω. Είμαι... Λες για την κυρία Κουτσουραδή <laughs> Η οποία σητήσει το Πανεπιστήμιο της Τραπεζούντος ναι. Και λέει ότι η, φιλοσοφ... η τουρκική γλώσσα Είναι η γλώσσα των φιλοσόφων Το αλήτης δεν είναι βρισιά Το ξέρω Είμαι άλλιος είμαι, κα... είμαι κάτω από τον ήλιο και γυρίζω. Και βλέπουμε, βλέπω και μαθαίνω. Έτσι. Διότι όποιο γυρίζει, έλεγε η γιαγιά μου, μυρίζει. Έτσι. Εξού και συλλαλητήριον. Συλλαλητήριον. Πολλοί αλητήριοι μαζί. Το 2003-2004 δίδασκα σε ένα κολέγιο στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, επειδή ήταν το πρόγραμμα training of trainers, δεν ήταν μαθητέ ακριβώ. Θα γινόντουσαν αυτοί οι καθηγητέ και εμεί του εκπαιδεύαμε. Ναι. Μου είχαν ζητήσει όλοι ότι όσες φορές ερχόμουν πίσω Ελλάδα-Αθήνα μου ζητάγα να του φέρω μπλουζάκια με τον Σοκράτη και τα λοιπά. Αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που είπες για τους Τούρκους φιλοσόφους. Γεγονός. Να φοράνε μπλουζάκια με τον Σοκράτη ναι, και τον Πλάτωνα. Ναι, ναι. Και αρέσει, ε, τώρα οτέ, κάνουν αγάλματα τον Ιπποκράτη, τον Όμηρο, όλα και λένε μα. Είναι και πάλι στους τουρίστες. Τίποτα δεν λένε, αφή τίποτα δεν λένε. Μια μειονότηση ξέρει. Ξέρει. Εμένα μου έχουν επιλέξει: Τα αφήσατε, πήγατε τα... και τα έχουμε και τα γυαλίζουμε. Τα μπουλούκια τα... Τα... που λένε. πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη έπεσε. Αλήθεια, τους λένε. παραδώσαμε τα κλειδιά και φύγαμε. Του ανοίξαμε την πόρτα και είπαμε πέρα. Έτσι, έτσι ακριβώ. Λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ζουν με ξέρω... ψευδέσει απέναντι, να ξέρει. Η ξεναγή που είναι μέσα στο ναό τη Θεού Σοφία όταν λένε αυτό το έργο το παρουσιάζουν για τουρκικό ναι. και όταν τους ρωτάνε ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες ε, λένε οι Τούρκοι ήταν ναι. μια, μια φορά που ήμουν ευτυχώ που ήμουν με κάποια σχολή του ΝΑΤΟ και του λέω ο Ανθέμιος και η Σίδωρος εσύ τι λες τι ήταν ναι. τι γλώσσα μιλούσαν γειαούρ μου λέει Γιαούρ. βρε σίχτηρ κολό τουρκέ από εδώ Γιάουρ. <laughs> ναι. <laughs> ναι. ε, τι να πούνε τα παιδιά ε, εντάξει και όταν είχα πάει στην έφαση και ήρθε ένας και μας έκανε θεωρία ε, στείλαν την αστυνομία. Μου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Μίλησε στο, στην τηλεόρασή του. Τι είναι αυτά ρε που λέτε. Εδώ λένε... Να σου πω κάτι τώρα για να... για να ξέρετε. ταυτότητα που δεν με αμαζόταν. Για να ολοκληρώσεις. Εδώ σε ελληνικά μουσεία στην περιφέρεια που έχω πάει εγώ όπως είναι τη Ολυμπίας, στα Γιάννενα κλπ. Στον Αχέροντα οι ξεναγοί λένε ότι παπαριά του κατέβει οι Έλληνε. Και μαθαίνει απέναντί τώρα. Α μην αρχίσουμε αυτό το έργο τώρα Προχώρα. Τώρα είναι άλλη ιστορία εδώ. Του δίνουν το τι θα λένε εδώ. Ναι. Του δίνουν τι θα ε, λένε έτσι. και τι θα ξαναγούν. Ε, ναι, και εδώ στο κεράμινο. Γι' αυτό όταν που... πάμε να μιλήσουμε εμεί εκεί πέρα, έρχεται λέει: Έχετε δει ξαναγούν. Ναι. Αλλά έχω μαζί μου μια μαθήτριά μου ξαναγώ. Ναι. Μεγάλη γυναίκα, ναι, Τη κρατάει εδώ και λέει εγώ είμαι. Μα λέει μιλάει αυτός. Είναι και τι εγώ... απαγορέπειτα μιλάει. Ακριβώς. Εγώ λέει μη ξαναγώσει και τους διώχνουμε. <laughs> Πήγαμε στη Δοδόνη και δεν μας αφήναν. Να πούμε πέντε πράγματα. Ναι, άσε, να εξηγήσουμε τι έχει γίνει στο μουσείο και ήταν η Σελή και η Γκρεκή και γιατί από εκεί ξεκίνησε και μας λένε εγκρέκους. Εγώ έχω σταματήσει να πηγαίνω στα μουσεία γιατί πλακώνομαι ακόμα κάτι μαλακές που λένε λοιπόν, και μου τι δίνει Πάμε λίγο παρακάτω να μην το διακόψετε Να προχωρήσουμε έλα, έλα, γιατί έχει ενδιαφέρον ναι, ναι. Θα μπούμε στις λέξεις Για γλώσσες με γραπτή ιστορία Οι ειδικοί χρησιμοποιούν όλα τα κείμενα αυτά Και μπαίνουν μέσα σε βάθος Και διακρίνουν τις λέξεις ότι είναι παλιές Πολύ παλιές ε, Αυτές οι παλιές λέξεις είναι οι μήτρε Που γεννήσαν σύγχρονε Και οι σύγχρονε περάσαν και στον Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο λόγο. Να γιατί ο ελληνικός λόγος γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο και γέννησε τον ευρωπαϊκό λόγο. Με την ανάλυση συγγενών γλωσσών μέσα από μια τεχνική, γνωσ... τεχνική γνωστή και σαν συγκριτική μέθοδο, κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ τους, οι γλωσσολόγοι μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με την κοινή μητρική τους γλώσσα και το λεξιλόγιό τους. Μία γλο... λέξη ελληνική μπορούμε να τη βρούμε τώρα σε 8-10 γλώσσες με μικρές παραφθορές, αλλά έχουμε την ικανότητα να πούμε ότι αυτή δημιουργήθηκε, πέρασε από την ελληνική στη λατινική, από τη λατινική στη γαλλική, από τη γαλλική στη γερμανική και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε ρίζες λέξεων που μπορούν να ανοιχνευτούν προς τα πίσω και να φτάσουμε στην πηγή, στην ευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Ο Νίκος ο Καζαντζάκης, ο μεγάλος αυτός Έλληνας, τον οποίο αναφέρεις αν άκουμα τώρα, να γελάμε είναι, η γλώσσα λέει είναι η πατρίδα και έρχεται εδώ να επιβεβαιώσει τώρα ποιον τον ηρόδοτο, όταν του είπαν για πες μας, πώς σε κάνει εσένα να έχεις την ίδια εθνικότητα όπως λέμε σήμερα. Και λέει συντρέχουν αυτοί, αν συντρέχουν αυτοί λέ, οι λόγοι Τι Και είναι το όμεμον, το ίδιο αίμα, το ομόγλωσσον, η ίδια γλώσσα, το ομόθρησκον, η ίδια θρησκεία και το ομότροπον, αν έχεις τους ίδιους, τα ίδια ήθη και έθιμα. Ναι, ίδιο τρόπο και... ζωή. Ακριβώς. Ίδιο... έχουμε εμεί τώρα με τους ε, ε, εισερχόμενου. Ακριβώς. Ναι, το και το ο Καζαντζάκης παίρνει το 1 τέταρτο εξ αυτών και λέει η γλώσσα είναι η πατρίδα άμα μιλάς καλά μία γλώσσα έχεις γεννηθείς αυτή έχεις μεγαλώσει σε αυτή αυτή είναι η πατρίδα σου Έτσι. μονάχη έγνοια είναι η γλώσσα μου στι αμμοδιές του ομήρου λέει ο Ελίτης μονάχη έγνοια μου και έλεγε μην πειράζετε μη πειραματιζόσαστε με τη γλώσσα μη την χαλάτε τη γλώσσα και την δημοτική και την καθαρεύουσα και την πιο καθαρεύουσα και την, την αρχεία μας μην την καταστρέφετε. Όχι σαν το φίλι που έλεγε όλα ό, ή, ο ή αυτά φίλης, ένα ε. μην μπερδευόμαστε. Ο Φίλης. Ο Νικηφόρος ο Βρετάκος τι λέει. Ακούστε αγαπητοί μου όταν κάποτε φύγω από τούτο εδώ το φως το ελληνικό θα εξελιχθώ προς τα επάνω όπως ένα ριάκι που μουρμουρίζει. Και αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους θα τους μιλήσω ελληνικά επειδή δεν ξέρουν γλώσσες. Μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. Να γιατί εμείς είχαμε τα βραχαία και τα μακρά τα οποία μας τα κατέστρεψαν και να γιατί οι Ναπολιτάνοι θα το επαναλάβουμε δεν είναι Ιταλοί και έχουν το γλωσσικό τους ιδίωμα το τραγουδιστικό ναι, διότι ναι, ναι. τηρούν μακρά και βραχαία. Και yeah, σου λένε yeah. όταν πας εκεί και σου λένε οι ντόπιοι εμεί δεν είμαστε Ιταλοί, είμαστε Παρτενοπαίοι, είμαστε απόγονοι της, ναι. της Παρθενόπης και έχουν το μνημείο της στο κεντρικό του λιμάνι και κάνουν αναφορά στον Όμηρο πως την ξεγέλασε και, και πέρασε. Και η πολλοσφαιρική ομάδα λέγονται, το παρατσούκλι τους Παρτενοπέι, που λέγονται γάβριοι Παρτενοπέι, Ολυμπιακοί Παρτενοπέι, λέγονται Παρτενοπαίοι. Παρ, και μάλιστα έτυχα εκεί όταν έπαιζε εθνική τους στη Νάπολη όταν ήταν ο ύμνος ο Ιταλικός οι περισσότεροι δεν σηκωθήκαν και όταν τους έλεγα δεν σηκωθείτε, σηκώθηκα κι εγώ από σεβασμό, όχι λέει δεν είμαστε εμείς θα βάλουμε το δικό μας τον ύμνο τον Απολιτάνικο Πουτς Δεμόν Πουτς Δεμόν Τι θα πει αυτό τώρα ξέρω. Είναι πρόγραμμα κι αυτό τώρα Them on. Ναι. Τώρα να πούμε μερικά παραδείγματα Κάτσε να μου οτιμολογήσει. Λέει πούτσε δεμόν. Τι θα πει πούτσε δεμόν. Δε, on. Α, δεμ, on. Ah, them <laughs> on. Ναι, είναι oh. από το Δαήμον. Oh. Έτσι. Oh. <laughs> γι' αυτό το τζιγκλάδο. Το Δαήμον. Και ο Δαήμον ο γνωρίζουν τα πάντα είναι ο Δαήμον. Ο έσο δαήμον. Ο εσω θείος σπινθύρι, εσω θεότητα που επικαλεί το συνεχώς ο Σοκράτης. Λέβαιτε εγώ λέει, με τσιγκλάει ο εσω δαίμων. Ε. Να τα λέω αυτά λέει. Ο και Για εγώ, τους βάσκους να πεις. Εγώ είμαι μία αλογόμιγα λέει και μπαίνω στον ισχυρόν τα αυτιά και τους ζαλίζω. Γι' αυτό ναι, ναι, θέλουν ναι. να με βγάλουν από εδώ. Οι βάσκοι είναι ανάδελφος λαός λένε, δεν είναι ανάδελφος. Έχουν καταγωγή πελασγική όπως και οι και όποιο θα πάει στην Καταλούνια εκεί θα δει όλες όλε οι παράλληλε πόλει είναι ελληνικέ. Και Έχει οι ομάδε του ναι. είναι Ηρακλή, είναι Αχυλέα, είναι Έλληνε ήρωε. Ε, Γιώργο, έφερε όλου του ρατσιστέ, του εθνικόφιλου, φασίτες, όλους όλου Έρχονται και με τώρα. Το... τώρα βλέπω μία είδηση εδώ. Λέει η Madame Arbell Lert, πρώην πρίτανη τη Σορβόνη, δηλώνει πω. Εμείς οι Έλληνες, λέει εμείς βάζει τον αυτό της μέσα Δεν έχουμε λέει την παραμικρή φιλετική σχέση με τους αρχαίους Έλληνες Και στην πραγματικότητα είμαι θα απόγονοι Αλβανών, Σλάβων, Βλάχων και λοιπόν φιλών του Ισραήλ Λέει η κυρία ε, ε, Αρβελέρ δεν, δεν νομίζω να το λέει αυτό η Αρβελέρ Δεν νομίζω, ε, με το δεν, νομίζω το δεν το νομίζω Δεν νομίζω είναι διότι γνωρίζει έκανε και των Παρισίων το Πανεπιστήμιο, έκανε γενετικές έρευνες όπως έκανε οι Ιταλοί και οι Έλληνες και βλέπουμε ότι εμείς υπερβαίνουμε το 74% σε ομοιογένεια με τα κόκαλα των νεκρών μας. Λοιπόν αυτά τα παραμύθια να τα αφήσουν. Α, και αν η κυρία Αρβελέρ πιέραζον. τώρα 90 χρονών δεν ξέρει τι λέει, αυτή είναι άλλη ιστορία. Την παρακολουθώ χρόνια και λέει όλα τα ίδια. Εκείνη τα υποστηρίζει αυτά Με το βυζάντιο και για τους έκανε... τι έχει πει. Δεν, ότι... Ξέρω. Ότι... δεν έγινε, λέει τίποτα. Δεν έγινε γενοκτονία. Α, με... δεν έγινε. Εκείνη με το βυζάντιο έκανε καριέρα, με το βυζάντιο αναδείχθηκε, με το βυζάντιο έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Τα άλλα εκ του πονηρού. Με το βυζάντιο και με το βυζή. <laughs> με το βυζάντιο. Με το Βυζάντιο ναι. Εκεί μάλιστα Τώρα τις γενετικές έρευνες Έχω τις δημοσίευω στα βιβλία μου Τα τελευταία να δει ο κόσμος Τι λένε Εκτιμάζω ένα μπαζάρ με το τσεκτός εσοπτρών, Το περιοδικό τριτομάτι και ναι. λένε Κνέξ Που θα αρχίσει να γράψει αγαπητοί φίλε μου Και πολλοί άλλοι διότι έχουμε κάνει τα κονέ μα. Έχω δώσει την πρώτη εργασία. Το ξέρω, μάλλον θέλω να πω. Το λέω και για του φίλου που μα ακούνε. Μπροστά το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα γίνει ένα μπαζάρ βιβλίου. Όπου θα έρθετε, αντί να πάτε να πάρετε πάστε για τη μούρη και διάφορα άλλα τέτοια. Κορνέ ναι. κλπ. Ένα βιβλιαράκι, 5-10 ευρώ, 12 πόσο μπορεί να έχει. Θα το οργανώσουμε. Θα ενημερωθείτε για δώρο σε φίλου-φίλου. Φίλε, παιδιά κλπ. Λοιπόν, μπα και κουνηθεί λίγο ο εγκέφαλο. Γιατί όπω έλεγα πριν, τα ηλεκτρομαγνητικά παιδεία είναι μεταξύ κόλλου και καναπέ. Εκεί είναι δύο-τρία χιλιοστά που κρύβονται τα ηλεκτρομαγνητικά παιδεία και εκεί είναι το πρόβλημα ε, διαμαντάρα. Τώρα, που θα γελάει θα ο διαμαντάρα. Θα με αναγκάσει να πω ένα ανέκδοτο. Παρακαλώ, κύριε μου. Να το πούμε. Βεβαίω, ένα φοιτητή Έλληνα τελείωσε, έκανε και μεταπτυχιακό και ήταν άνεργο ο άνθρωπο. Δεν μπορούσε και σκέφτηκε, σκέφτηκε και έβαλε στην εξωπορτά του μία ταμπέλα και έγραψε στο, στο κρεβάτι 100 στον καναπέ 50 στο πάτωμα 25 ναι, χωρίς να λέει τι τίποτα μέσα. την επόμενη μέρα χτυπάει τη μία ηλικιωμένη κυρία Η κυρία μπαίνει μέσα του λέει εσύ είσαι που έβαλε στην ταμπέλα όρισε ναι, λέει μέτρα τα μετράει σε 100 Πέρασε για γιαγιάλη στο κρεβάτι η τώρα η μεγάλη γυναίκα. Τι λες ρε λέει τέσσερα στο πάτωμα. Δεν είναι ένα στο κρεβάτι. Τέσσερα στο πάτωμα τι Καλό καλό καλό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Θα δώσω μερικά παραδείγματα Παρακαλώ. Λέξεων. Λέμε κρασί. Γιατί το λέμε κρασί ενώ η ελληνική το ονομασία στην αρχαία ήταν ίνος με ναι, ο μικρό Ιώτα και γιατί το λέγαν ίνο είναι άλλη ιστορία μεγάλη ιστορία δείχνει τον εγκέφαλο τον νου και πως αυτό ναι, όταν ναι, πάρει ναι, ναι, πολύ ναι. τι γίνεται πειράσει τον εγκέφαλο τον εγκέφαλο σωστό επίσης η Ελληνίτσα το έκαναν πηχτό για λόγους κυρίω αποθηκεύσεως και μεταφοράς επειδή έκαναν εξαγωγές έλιαζαν τα σταφύλια και έβγαινε πηχτό το κρασί αυτό είχε πολλά γράδα και έπρεπε μετά όταν το έβαζε ο Ινοχώος στον Κάλικα για να το πιούν οι συνδετιμόνε να βάζει μέσα και νερό να κάνει κράση να κάνει μίξη ναι, ναι, ναι, ναι. η κράση κράση κράση πέρασε και ναι, έγινε, έγινε κρασί. στους Βυζαντινούς τελευταίους χρόνους κρασί ο Ινός έγινε κρασί και έρχεται τώρα ο καθηγητής ο ξένος και πηγαίνει και λέει στον καρσόν εδώ «ΟΗΝΟ» το λέει ερασμιακά Όινο, ναι. και ο άλλος που του να λέει, καταλάβει τι λέει. Τι λέει. Και του λέει «ΟΗΝ» ναι. και λέει ο άλλος «ΟΗΝΟ» να μιλήσει στη... ήρθες στην Αλλάδα Λ... να μιλήσει στην ελληνικά. Λοιπόν αυτά έχουμε πάθει. Ναι, ναι, ναι. «ΟΗΝ» «ΟΗΝ» Και η κράση από πού προέρχεται από το κεράνιμι που έχει σημαίνει ε, αναμειγνύο. Η ανάμιξη αυτή Λέγεται κεράνιμη. κεράνιμη αναμειγνύω τα υγρά. Φύρωμαι, ανακατεύω υγρό με στερεό. Τι λέμε, τη λέξη αιμόφυρτος. Δηλαδή τα υγρά σου, το αίμα σου ανακατευτήκαν με τη σάρκα σου. Ναι. Όταν το υγρό ανακατεύεται με στερεά λέγεται το ρήμα φύρωμαι. Έχουμε τώρα και ένα άλλο ρήμα, το μείγνημι, που βγαίνει το μείγμα. Και τι σημαίνει, ανακατεύω στερεό με στερεό. Ο, οι φαρμακοτρίφτες ναι. κοπανάγαν διάφορα υλικά, είχαν τα γουδιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, Αυτό τα κάνουν γουδιά. το μείγμα. Αυτό το μείγμα είναι στερεό με στερεό. Ε, βλέπετε τώρα πόσα δημιουργεί η ελληνική λέξη για να δώσει ιδιαιτερότητα και ακρίβεια στην έκφραση που συνελάμβανε ο εγκέφαλός τους πώς μπορούσε να τα ξεχωρίσει και να τα δώσει. Ναι. Ε, και όταν τσουγκρίζανε τους καλλικές τους τα ποτήρια, τους τι έλεγαν, εβιεβάν. Από το επιφώνημα αυτό βγήκε το εβίβα. Εβίβα, ναι. Εβίβα, ρε παιδιά. Το, ναι, το εβίβα. Το είναι ιταλικό. Είναι και η β μετά, η ιταλική, η λατίνική. Για ναι. να είναι πολλά. Το συντομεύσανε λίγο ακόμα, Βίβα. Βίβα, Ας βίβα. πάμε τώρα βίβα, να ναι, δούμε ναι, μια λέξη Ο ξύρινχο, Τι είναι, εσύ πει είναι εσύ τι βρήκεσαι, τι Το ψάρι Ο Ξύριγχος με τη μητέρη μύτη Αλλά και μια πόλη στην έρημο της Αιγύπτου Τώρα που τις χρωστά Με μεγάλες Ευχαριστίες Διότι εκεί που πετούσαν Οι αρχαίοι τα σκουπίδια τους Στην Ξύριγχο επειδή δεν και Σκεπαστήκαν με την άμμο ναι. Και εκεί βρήκαμε πάρα πολύ σπουδαία Αρχαία γραπτά βρήκαμε τραγωδίες του Σοφοκλέους, βρήκαμε πάρα πάρα πολλά κείμενα και λέμε Οξυρίνχοι οι πάπηροι ναι, και αυτοί ναι, ναι. αντιγράφονται και εμπλουτίσαμε εμεί πάρα πολύ τις βιβλιοθήκες μας από την έρημο του Οξυρίνχου το όνομα οξύρινχο, εκτός από την αρχαία πόλη τη Αιγύπτου όπου ζούσαν εκεί αρκετοί Οξυρίνχοι στον ποταμό Νίλο και από τους από τα ψάρια με τη μύτη την, την μυτερή ονομάσαν και την πόλη εκεί ο το και τώρα από την υπεραλλία τώρα από εκεί τι έγινε από εκεί πήραμε εμείς και τα αυγά τους και τα κάναμε τον λεγόμενο πιο το χαβιάρι καβιάλε το ακριβότερο υλικό ναι, που ναι, γένει ναι, από ναι. τους Γιατί και επειδή ναι. πλέον δεν έχει η Αφρική ο Νίλος ο που πήγαμε. πήγαμε στην Κασπία θάλασσα και πήγε ο Βαρβάκη. Μπράβο! Εδώ, και περπάτησε με τα πόδια και πήγε και βρήκε την κρέα. Η τη γνωστή βασίλυσα, ιστορία που έχει γίνει και στην Ελλάδα. Ο, ο Θεό αγάπησε το χαβιάρι. χαβιάρι. Και όταν πήγε εκεί κάτω, δεν ξέραν τίποτα. Τα βγάζαν τα ψάρια, πετούσαν το, το χαβιάρι του και τρώγαν το κρέα. Ναι, ναι. Και επαιδεύτηκε, αγωνίστηκε να δει σε τι βαρέλια θα το βάλει να το διατηρήσει. Να το διατηρήσει. Και βρήκε λοιπόν. τι είδου ξύλο χρειαζόταν. Διοξυρίχοι, πάπυροιροι. Ε, είπαμε, είναι από την πόλη ο Ξύριγχο τη Αιγύπτου. Η οποία όχι, ήταν... αυτό λέει ο Ξύριγχο. Η πάπηρη που διάβασε τη, την άλλη φορά ο Ζολότα. Άλλε και για το, το, το ξύριγχο του Αρχιμίδη. Λες, τώρα μέσα να μα Για το ξύριγχο του Αρχιμίδη λε τώρα. Παλύψιστη ε... είναι αυτή, δεν είναι ο Ξύριγχο. Α, είναι παλύψιστη. Που Γιατί... δεν το αγόρασε ο Βενιζέλο που του είπανε για 800 χιλιάρικα κλπ. Δεν έχει καμία δουλειά. Ο Τσάτσος έχει, έχει γράψει, ο Κωνσταντίνος... Για πες τον το να το μάθουμε αυτό. Έχει γράψει ένα έργο 14 σελίδες, το συμπεριλαμβάνω στο έργο μου, το τελευταίο βιβλίο, στο δεύτερο τόμο, ναι. που δίνει συμβουλές, υποτίθεται στο νέο διοικητή της Ελλάδος, ένας Ρωμαίος που είχε ζήσει πολλά χρόνια εδώ, ναι. και του λέει τίλιε τώρα που θα πας στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρεις αυτά. Και με έναν ωραιότατο τρόπο ο Τσάτσος δίνει όλη την ιστορία την ελληνική και τον εσωτερικό πλούτο των Ελλήνων, τον πνευματικό, τον ψυχικό, τόσο ναι. τα προτερήματα όσο και τα ελαττώματα. Είναι ένα έργο που έπρεπε να το διαβάζουν όλα τα παιδιά σε όλα τα γυμνάσια, αλλά δυστυχώς είναι εντελώς άγνωστο αυτό. Τα βιβλία του Διαμαντάρα έπρεπε να είναι στα δημοτικά αυτή τη στιγμή, τα δύο τελευταία. Και όχι μόνο. Η στα πηγή, δημοτικά. Η πηγή με ύψιλον. Ακούστε τώρα ένα ωραίο. Η πηγή στα αρχαία ελληνικά σημαίνει γλουτή. Τα οπίστια που βλέπουμε. Το έχεις ξαναπεί, πες το όμως τώρα εδώ δεν το όπως έχω πει. Το έχεις ξαναπεί, το θυμάμαι, αλλά πες το τώρα Όχι. που κουμπώνει. Θα μου πείτε και τι μας νοιάζει εμά. Δεν το λέμε πια. Πώς δεν το λέμε. Κάθε φορά που αναφέρεται σε ένα ζωάκι που λάμπει λέμε πηγινό λέμε η πηγή του, η πηγολαμπής. Πηγολαμπής. Λάμπει η πηγή του. Επίσης η γυναίκα με υψηλόν, Η οποία η γυναίκα είναι η Γυναίκα φατάλε, ναι, ε? Φαν Φατάλ Λένε ναι. ναι, ναι. Και στολίζει και κονούσε κουν, Την πηγή τη, Τότε στην αρχαία εποχή Το κουνιόταν ωραίο Ονομαζόταν Πηγοστόλος Πηγοστόλος oh. Αν η Μόνικα Μπελούτση ζούσε Πηγωστόλος. Τότε Πηγωστόλος. Θα τη φώναζαν ο Πηγωστό λεγίνε Ναι όπου όπου όπου Καλό μου άρεσε Βλέπεις ότι γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνε Το ωραίο ε, Και το καλό το είχαν θεοποιήσει ε, Ήταν μαλάκια σαν και εμάς. Η λέξη που λέμε ποικίλω Βάλουμε μια ποικιλία ναι. Από πού είναι τι είναι Σημαίνει κεντάω Όταν κεντούσαν βάζαν διάφορα χρώματα Το κέντυμα με τα πολλά χρώματα είναι καθώς και το πίκυλμα λέμε τώρα αυτό είναι ένα πίκυλμα το χρησιμοποιούν και οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί έτσι σήμερα κατάληξε να λέμε ποικιλία και να σημαίνει οτιδήποτε έχει πολλά διαφορετικά πράγματα και λέμε στο εστιατόριο στην Ταβέρνα κάνουμε μια ποικιλία, ναι, ναι, ναι. πολλά διαφορετικά πράγματα μαζί να αποτελείται δηλαδή τα χρώματα γίνανε και έδεσματα δέσματα γίνανε και οτιδήποτε άλλο στολίζεται με πανχρωμία. Είναι ένα πίκυλμα. Και αν είναι επιτυχημένα τα χρώματα, το πίκυλμα αυτό είναι πολύ καλό για τα μάτια. Χαίρονται τα μάτια και χαίρεται και το μυαλό μας. Η λέξη μάτι προκύτει που λέμε, το μάτι μου. Από την αρχαία ελληνική λέξη, όμα. Με δύο, με δύο μη όμα ομάτιον, μάτι. Και σήμερα τι λέει, θα πάρω τον οματιόν μου Ο να φύγω. Μου, ναι. Λέει θα πάρω τον ματιών μου, ναι, ναι. τον οματιόν μου. Πώς έχει διασωθεί. Τα ομάτα μου. Ναι. Εκτός όμως από τα ομάτα και οφθαλμοί, τα μάτια λέγονται και φάαια. Από το φως, διότι ερεθίζονται και παίρνουν εικόνες από το, το φως. φως. Και επειδή χρειάζονται φάος φως για να δουν, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τη λέξη κατηφής είναι κάτω το φως δεν έχει φως είναι σκυθροπός είναι είναι. δεν είναι φωτινός έχει κάτω τα φάια δεν λάμπει το προσωπό το μάτι γενικά στην αρχή ελληνική λεγόταν και με ομέγα από τον μέλλοντα του ρήματος οράω ορό που είναι όψομε ο θα λέει στου Φιλίπου, είπε ο άλλο. Εκεί θα δώσουμε τη μάχη. Στη γενική έχουμε ο όπου παίρνουμε τη ρίζα ΟΠ με ωμέγα Τώρα δείτε από το ΟΠ πόσε λέξει βγάζει. Βγάζει κύκλο. Ποιο είναι ο κύκλος Αυτός που ο... το μάτι του είναι κυκλικό. Στο έχει κύλο. σφαιρική όψη. Κύκλο. ΟΠΣ είναι το μάτι. Ναι, ναι. Το μάτι του είναι στρογγυλό. Δεν είναι όπω είναι εμά αμυγδάλωτα. Ναι. Θέλει να πει ότι έχει κυκλική όψη δηλαδή βλέπει σφαιρικά Τι είναι ε, ε, ακριβώς ε, Τώρα ακριβώς. θα δούμε τι άλλο Παρακαλώ. πάει παρακάτω Η Ευρώπη αυτή που έχει μεγάλα μάτια Ευρία, ευρία όψη Μεγάλα μάτια Πού να ήξεραν οι Ευρωπαίοι κάθε φορά που λένε Ευρώπη Λανένε μεγαλό μεγαλομάτα. Ευρώπη όταν λένε εννοούν τη μεγαλωμάτα λένε, ναι. Μας βρίσκουν αλλά το όνομα είναι ναι. ελληνικό Δεν πάσουν κανένα άλλο Λέμε τη λέξη πρόσωπο Η πρόθεση προς και το όψ. Ναι. Το πρόσωπο είναι, είναι προς Το που είναι μπροστά Και τα μάτια Μέτωπο Η πρόθεση μετά και όψ. Βρίσκεται εδώ Το μέτωπο και τα μάτια μας Παροπίδες Η πρόθεση παρά Δίπλα και ώψ δεν μπορεί να δει δίπλα, βλέπει μόνο μπροστά τον μπροστά. δρόμο για να μην βάζουμε Μπρο... στα ζώα της παροπήδεσης. Αυτό ναι. βλέπεις δεν βλέπεις δίπλα και βλέπεις μόνο πίσω, πώς λέγεται. Πώς λέγεται. Και δεν βλέπεις μπροστά, Συρίζανελ. είναι πρόγραμμα. Συρίζανελ. Συρίζανελ. Ah. Βλέπετε ότι οι προθέσεις δημιουργούν χιλιάδες λέξεις Εννοείται. και θέλουν να τις καταργήσουν. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αγωνιώδης προσπάθειε στο κενό κάνουν. Ενώπιον είναι εν και όψ εγώ ο εν με τα μάτια μου είμαι, είμαι μπροστά σε σένα. Μίοπια, μίο μοιο πάει να πει κλείνω τα μάτια ναι. ε, έχω μειωμένη μάτια ο, ο, ο, οπτική γι' αυτό και λέμε μοιοπία οι μεγάλοι έχουν πρέσβιο. οπία είναι οι πρέσβις που έχουν κλειστά μάτια, πρεσβύτεροι είναι οι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Για το νερό το έχουμε πει, αν το ξαναθυμίσουμε, προέρχεται από το ρήμα ναο που σημαίνει κυλάο. Από αυτό προκύπτουν οι λέξεις νάμα, πηγή, τρεχούμενο νερό και το ριάκι. Και οι ναϊάδες, οι νύμφες των υδάτων. Προκύπτει όμως και το επίθετο νηρόν, νεαρών. Κυρίως στα Βυζαντινά χρόνια που σημαίνει αυτό που κυλάει. Τη φράση λοιπόν νεαρόν ίδωρ τη χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά και νεαρόν ίδωρ, νεαρόν ίδωρ έγινε νερό και τελειώσαμε. Έμεινε μόνο το πρώτο και έμεινε μόνο η φράση νερό. Ας δούμε τώρα τι Καλά, είναι που ο, το... ο παράδειγος ναι. και τι είναι η κόλαση. Παράδεισος και κόλλας Οι αρχαίοι δεν είχαν Αυτά είναι εισαγώμενα Κλέψανε ναι, βεβαίως Κλέψαν την ελληνική ρήμα κολάζο ναι. Και από το κολάζο μας τα φορτώσαν Με κολάζεις πάω μουσικό διάλειμμα Με κολάζεις μισό Γιατί κάνουμε και ραδιόφωνο αγαπητοί φίλη. Ναι. Να, ε, ναι, ναι. να μαθαίνουμε και λίγα έτσι, ελληνοκεντρικά Έως Είχα. πολλά Λοιπόν άμε Έβαλα λίγο DaDonaki. Flery DaDonaki. the sound. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Αυτά. Είναι η Φλέρι Νταντονάκη για όσους δεν την ξέρουν Που έχει τραγουδήσει το τεράστιο έργο με το Δημήτρη το Ψαριανό Ο Μεγάλος Ερωτικός Και έχω μια σειρά από τέτοιου είδους εγώ τραγούδια πέραν του Μεγάλου Ερωτικού Και κάποια μέρα θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα Λοιπόν εδώ είμαστε αλπεντρο14.com Περί ελληνικής γλώσσης και φιλοσοφίας Εκάστην Πανασεβήνστας 8.30 με τον κύριο Διαμαντάρα Ελευθερίω σήμερα. Το για τα έχουμε. Κέλτικα τώρα, που λέγαμε. Τώρα πει. Σήμερα έχει κοντά του και τον κύριο Παλάσσα. Και εσεί δίνουν κάτι εκεί στο Μέγα Αλέξανδρο, ένα πίνακα στη Ρωσία. Λισόλεπτ, Παρακαλώ, κύριε μου. Υπάρχει ο, κοντά λίγο. Υπάρχει ο πίνακα που κάθεται ο Αλέξανδρο και πηγαίνουν οι Έτσι. κέλτες Έτσι. να τον προσκυνήσουν και του προσφέρουν. Υποταγή. Τώρα με υποχρεώνεται να αφήσω την ετοιμολογία να πάω τώρα στον Αλέξανδρο. Έτσι. Όχι, αν θε τώρα πει το έθιξε ο Παλάσσα, πε και προχώρα. Ο Φίλιππο. Μάλιστα. Είχε περάσει τον Δούναβη και είχε κατακτήσει και πέραν ο πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι. Είχε κάνει μία συμφωνία με αυτούς τους αγρίους επάνω και του πήραν φόρο υποτελείες να μην έχουν πόλεμο. Και είχε ζητήσει τότε, είδε τα δάση που είχαν και τους είπε θα μου δίνετε τα Δόρατα, εσείς θα τα φτιάχνετε τις άρισε. Mm -hmm. δεν είχαμε εμεί τέτοια δέντρα να βγάζουν έξι μέτρα και 6,5 μέτρα και ευθεία, ναι, ευθεία και δυνατά ναι. θα φτιάχνετε τα δόρατα του φτιάχναν και ασπίδες με δέρματα βοδιών επάνω που είχαν και δεν τους ενοχλούσε όταν πέθανε δολοφονήθηκε ο Φίλιππος ο Αλέξανδρος 18 χρονών παλιγαρά πήρε τις... του στρατηγού του και πέρασε και πήγε πέρα πήγε έστησε τη σκηνή του και παρουσιάστηκε ο αρχηγός τους και πίσω από τον Αλέξανδρο καθόταν ο γραμματικός του, το καταγράφει αυτό, η στρατηγή του και ένας μάντης του, ο ψυχολόγος του. Και του λένε ήρθαν οι αρχηγοί εδώ των ντόπιων να σε δούνε. Και λέει να περάσουν. Μπήκαν μέσα, του είπαν: Καθίστε και διαμέσου διερμηνέως συζητούσαν. Και του είπαν: Αλέξανδρε, εμεί χρόνια αρκετά σεβόμασταν τον πατέρα σου. Ζούσαμε ειρηνικά. Ανέλαβε εσύ τώρα. Ποιοι είναι οι σκοποί σου και τι σκέπτεσαι να κάνει. Και του λέω: Όχι, θα συνεχίσουμε την πολιτική με, του πατέρα, με τον πατέρα μου. Α, αλλά θα μου αυξήσετε την παραγωγή. Διότι θα τα χρειαστώ. Ετοιμάζομαι. Κάναν τη συμφωνία και σκύβει ο γραμματικός του και του λέει Αλέξανδρε για να δούμε το βαθμό της εφηίαστων ναι. κάν του την ερώτηση τι φοβούνται περισσότερο αυτοί σε αυτόν τον κόσμο που ζουν τι φοβούνται περισσότερο ναι. το άκουσε ο Αλέξανδρος και λέει στον διερμηνέα ρώτα τον αρχηγό τους αυτοί εδώ γενικά αυτός ο λαός Τι λέ, περισσότερο. φοβάται περισσότερο Γυρίζει κοιτάζει κοιτάει τον Αλέξανδρο Και του λέει Αχ Αλέξανδρε Ο μεγάλος μας ο είναι Να μην πέσουν αυτά που ουρανός Πάνε στο κεφάλι μας και μας σκοτώσει όλους <Κι> Ε τότε ο Αλέξανδρος κρατήθηκε Δεν γέλασε Και όταν τελειώσαν και φύγανε Μάλλον του διπλά δώρα τα να φάνουν διπλέ Να φτιάχνουν. φοβόταν μη πέσει ο ουρανό στα κεφάλια του ναι, και του ναι, ναι, πλακώσει ναι, ναι. και σκοτωθούν. Μιλάμε για μια λάτα τεράστια. <laughs> όταν εμεί <laughs> είχαμε κάνει δέκα σχολέ φιλοσοφικέ. Ναι, ναι. Όταν είχαμε δει την. και περιγράψει τη γη από δέκα χιλιόμετρα ύψο. Ναι, ναι, ναι. Και θα με ρωτάνε πάλι πώ την είδαμε. Όποιο θέλει να με πάρει να του πω είδαμε τη γη και έχουμε την πλήρη περιγραφή. Λοιπόν, Ας πάμε τώρα να τελειώσουμε γιατί κοντεύουμε να τελειώσουμε να πούμε τον παράδεισο και την κόλαση. Α, μπραβό, για πες. είναι το ένα, είναι από το κολάζο. Η λέξη παράδεισο σημαίνει περίφρακτος κήπος και προκύπτει από την πρόθεση παρά και τη λέξη δίσσα με έψιλον λο... γιώτα mm. που σημαίνει υγρασία, χλωρό, η συλλογή συλέγω βότανα Τα βότανα τα συλέγω όταν είναι φρέσκα Όταν έχουν υγρασία Ναι ναι. Η ετοιμολογία αυτή της λέξης Φανερώνει πως προκύπτει για μέρος Δροσερό και γεμάτο φυτά Μάλιστα Τι πιο ειδηλιακό για χώρο φιλοξενίας Των νεκρών που στη ζωή τους υπήρξαν Ενάρετοι Οι ενάρετοι θα πάνε σε τόπο Χλωέρο και εν θα ουκέστη λύπη, πόνος και στεναγμός και αναψύξιος, και αναψύξιος. Και αναψύξιος ναι. η λέξη κόλαση σημαίνει μορία και προκύπτει από το ρήμα «κολάζω», που σημαίνει τιμωρό, γι' αυτό και ονομάστηκε έτσι ο χώρος μορία των ψυχών που δεν, υπήρχαν ενάρετε, που δεν υπήρξαν ενάρετες στη ζωή Στην τους, ζωή τους ναι. ε, λέει, θα πας, θα πας α, α, στα ναι, ναι, ναι, ναι τώρα να πούμε και για τον Ιάσονα το γιατρό και το γιασεμί το, το το Ιασεμί, Ιασμος λέγεται το Ιασεμί. Το ρήμα ιάωμε σημαίνει θεραπεύω, γιατρεύω. Στο μέλλοντα είναι ιασόμε και στον άοριστο Ιασάμιν. Από όπου προκύπτει η ρίζα Ιάς. Από αυτό το ρήμα έχουμε τον Ιατρό. Το Ιάμα, τις ιαματικές πηγές και τα ιαματικά λουτρά. Καθώς ναι. Ιάονται θεραπεύουν. Έχουμε όμως και τα ονόματα Ιασό και Ιάσων. Ιασό η κόρη του Ασκληπιού και Ιαση. Και γι' αυτό έχουμε και το μεγάλο νοσοκομείο. Το Ιασό. Ιασό. Η Ασό είχε αδελφή την Υγεία και η Υγεία και η Ασό κόρες του Ασκληπιού και ο ποδαλήριο επίσης που έλαβε μέρος και στον Τροϊκό Πόλεμο. Γι' αυτό άλλωστε έχει ονομαστεί έτσι και το γνωστό νοσοκομείο όπως είπαμε. Ο Ιάσων, παρομοίως και ο Ιησούς Μπράβο, απ' το Ιά ο Ιό είναι ναι Όπως υποδηλώνουν τα ονόματά τους θεραπεύει Ποιον θεραπεύει όμως μήπως είναι η ψυχή που αυτοθεραπεύεται και οδηγείται μέσα από το ταξίδι στην αυτοίαση με τον ελληνικό διαλογισμό στην, στην κάθοδο στο βάθος της συνειδήσεως και πως ξεγίνησε ο Ιάσον μόνος άνδαλος, που σημαίνει ότι η ψυχή του ήταν στο αρχικό στάδιο ατελής και χωρίς εμπειρίες και δίχως εφόδια και περνώντας μέσα από πολλές δυσκολίες συμπληγάδες, πέτρες, ποτάμια και καταφέρνει στο τέλος να κερδίσει τον θησαυρό ποιον το χρυσό δέρας ως νικητής και να στεφθεί βασιλιάς. Άρα, αυτό στην πορεία της ζωής του, αυτό ιάθηκε, από μονοσάνδαλος έγινε δυσάνδαλος, κατέκτησε την βασιλεία, την γη, και όχι την ουράνια βασιλεία που υπόσχονται άλλοι, ναι. και εσύ ο μεγαλύτερος δολοφόνος, ναι, ναι. και αν μετανοήσεις τελευταία στιγμή και μεταλάβεις τα και πας στον παράδεισο. Και με 72 παρθένες. Αυτοί αν σφάξουν πολλούς χριστιανούς. Ναι. Α, εδώ το λέμε. Αν σφάξουν πολλούς χριστιανούς. Ναι, ναι. Από το ρήμα ιαομέ έχει ονομαστεί όμως και το ωραίο το λουλουδάκι, το ευωδιαστό άνθος, το γιασεμί. Η ονομασία του ήταν Ιασμός, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη μια συνοικία Ιασμός, Ιασμίνον Ιασεμί, Γιασεμί κατά το Ιατρός και γιατρό. Έγινε και αυτό από το Ι... Ιασμός, σιγά σιγά πήρε την παραυθορά. Ιασμός ξέρεις ποια περιοχή είναι, το... το Τσεσμέ, Η απέναντι Βρύση... απτυχείο, είναι Ιασμός και λέτε Τσεσμέ. Έτσι, έτσι. Οι πρόσφυγες αυτοί δημιούργησαν την συνοικία της Θεσσαλονίκης, έτσι, όπως και το Κορδελιό, όπως και το ίδιο. Ε, ένας φίλος εδώ θέλει να του πεις Έστω και συμπυκνωμένα Γιατί ο Απόλλων πήγαινε έξι μήνες στη Σκοτία Δεν πήγαινε έξι μήνες Έτσι λέει εδώ Έτσι, να του πεις Τρεις μήνες πήγαινε Διότι τότε ήταν η, η περίοδος Που είναι όλο σκοτάδι Η νύχτα Δηλαδή συνέχεια νύχτα, η νύχτα Στους υπερβορείους Στους υπερβορείους Και άφηνε αντικαταστάτη του Τον Διόνυσο Δελφούς όπου ετελούντο και οι μεγάλες εορτές τα Διονύσια επάνω. Αδέρφια μας Σκότη. Ε, ναι. Αδέρφια μας και επειδή εστερούν το φωτός πήγαινε ο Απόλλων να τους δώσει φως πνευματικό να τους μορφώσει Σαν στη ευπρόσωπα. σκοτεινή χώρα Σκοτ Λάντερ Σκότ Λάς είναι ο βράχο, η πέτρα που γυαλίζει. Σκοτεινό. η πέτρα, η γη, η πέτρα ήταν σκοτεινή. Έτσι. Η περιοχή γενικώ. Η περιοχή. Και η Ιρλανδία είναι η Λαντ Η Ιρισλάντ τη Ήριδο, διότι έχει πολλέ πηγέ που πετάνε νερά επάνω και, και δημιουργεί, με τον το... ήλιο, δημιουργεί τα χρώματα, χρώματα τη Ήριδο. Και την ονόμαδαν Ήριδο Λα. Γι' αυτό η... δεν του γουστάρουν του Αγγλοσάξονες ούτε Η Ιρις ούτε, ούτε η, η Σκοτ σπό... Λαντ Αλλά είδε ότι στο έργο εκεί ναι. με τον Μέλ Γκίψον μοιάζει με την ελληνική δικιά μας επανάσταση ναι, ναι, ναι, είδε τι ναι. έγινε εκεί πέρα Ήδιο ναι, ναι, ναι, ναι. πρόγραμμα Ανθρωβώς. Εφιάλτης Έτσι. και εκεί πέρα Και εκεί βέβαια παντού, παντού Γιατί μετανάστευσαν οι Ιρλανδοί στην Αμερική και ήταν η πρώτη έπηκε εκεί διότι του είχαν στερήσει εκτός του ότι απαγόρευαν το κυνήγι απαγόρευαν το ψάρεμα στα ποτάμια οι Εγγλέζοι και τους απαγόρευσαν ένα χρόνο την καλλιέργεια πατάτας ναι. πεθάναν 1,5 εκατομμύριο οι Ιρλανδοί ναι, ναι, ναι. Αυτή οι ευγενικοί οι γερμανοσάξονες οι γνήσιοι Εγγλέζοι Κλημέρι. όταν ο Ιούλιο Κέσαρ το 60 μετά Χριστό ναι, ναι, πέρασε και πήγε και στην Αγγλία Έγραψε ένα βιβλίο, The Bellus Η Γαλακτική Πόλεμη. Έτσι. Και αναφέρει για του Εγγλέζου τι να σα πω σε αυτή τη χώρα που ήρθα, που αφού πέρασα τη θάλασσα. Ναι, ναι. Αυτοί είναι τόσο άξιστοι που δεν κάνουν ούτε για υπηρέτε, ναι, ναι, ναι, ναι. ούτε για υπηρέτε. Και για του Γερμανού έλεγε, Πού είναι αυτοί απάνω στα δέντρα, λέει, και κατεβήκανε. Ναι. Και τώρα βγαίνουν κάτι παιδάκια ναι. τα οποία έχουν τελειώσει τη σχολή τη ΚΝΕ και είναι δημοσιογράφοι. Και, και, μας Ά, ξέρω, τα πιασαν, ναι. <laughs> και βγαίνουν και μα διακομωδίζουν. Αξιότιμα, πυκνέ. Νόμιζα ότι θα με πιάσα διάβα στο Κέντρο Νεοληνικών Ερευνών. Ναι. Και βγαίνουν και μα κοροϊδεύουν και λένε: Άσε, άσε, αυτοί ήταν πάνω στα δέντρα και εμεί κτίζαμε παρθενώνε. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ευρέζωα! Έτσι είναι η ιστορία, αυτή είναι η αλήθεια. Το τώρα, γιατί είμαστε αλλάξουμε. έτσι, συντείνετε κι εσεί τώρα. Μα τα έγραψα και του τα έστειλα, δεν τα διαβάζουν. Με τη συμπεριφορά σα, συντείνετε κι εσεί εφιάλτε. Να αφήνετε το επίπεδο του λαού κάτω ναι. Χαμηλά Δεν Δογματικοί είστε Δεν, Δεν θέλετε ελευθερία σκέψης ούτε γνώσεως Τίποτα τελείωσε Θύμισε μου τώρα Και... προς τα που θα πάει η πορεία Προς πιάνου Η κατεύθυνση. πορεία θα πάει... θα πάει Κάτσε γιατί έχω τρεις ερωτήσεις θα πάει προς την Αμερικάνικη αν και Πρεσβεία, θα πάει προς τη Λεωφόρο Ιωνία στον Περισσό ή κάτω που είναι οι Κινέζοι στη, στη, στη, στην εμπορεωματικό στραπή. Που θα πάει η πορεία του Πολιτεχνίου. Είσαι καθυστερημένος Γιώργο. Δεν το ξέρω ότι είμαι καθυστερημένος. Διότι βγήκε ο Γενικός Γραμματέας τους και είπε άλλο το ταξίδι στην Αμερική ναι. και άλλο το πολυτεχνείο. Είναι ναι. εντελώς άσχετα. Α, άλλο πράγμα. Και η εκλογική πελατεια οι δογματικοί, ναι, οι φανατικοί ναι. Είναι σαν τους φιλάθλους Που δεν είναι φιλάθλοι Οι φανατικοί που πάνε και οι οπαδοί. Τα γήπαδο, οι οπαδοί Οι δογματικοί θα πάνε εκεί Και θα φανάζουν Έξω η βάση του θανάτου θα... Αμερικάνοι, Αμερικάνοι δολοφόνιν δολο... των λαών, των λαών. Καλά τώρα εντάξει λοιπόν, Πόσοι δε... λέει είναι Καλό ταξίδι είναι. σε αυτούς που πρόκειται να ταξιδεύσουν Πού πάνε Ταξιδεύουν, σε λίγο πετάνε Μπαίνουν σε αεροπλάνα οι φίλοι μας Ποίε. Ταξιδεύει κόσμος Έχουμε ε, φίλους που ταξιδεύουν ε, Πε μου να πω και εγώ τις ευχές μου ε, Ευχές επαναλαμβάνει ναι, Καλό ταξίδι Όπου και αν πας Καλή... να με θυμάσαι να μ' αγαπάς oh, oh, oh, oh. Και πάτε και σε καμιά και... παρέλαση και... Τον Καλησπέρα Καλησπέρα σε όλους Καληνύχτα σε όλους Καλημέρα σε όλους Εκεί που βρίσκονται Και η μοντάνα τη χαιρετώ ιδιαίτερο, την Τασμανία χαιρετώ ιδιαίτερο, το Οντάριο ιδιαίτερο και την μήνεζότα, ζώτα τον μεγάλο μου το φίλο, τον καθηγητή, τον βραβευμένο, τον μοναδικό, τον Γιάννη το Ρούσο. Να σε καλά Γιάννη μου και τρίβε τους τα έργα σου στα μάτια τους. 500 σελίδες αναπόδικτες αποδείξεις μαθηματικών, ο μεγαλύτερος σύγχρονος μαθηματικός. Επανέλαβε το όνομά του παρακάλω. Γιάννης Ρούσος Γιάννης Ρουσσός. Ωραία. 35 χρόνια καθηγητής έγραψε ένα βιβλίο μοναδικό που στερούνται όλα τα πανεπιστήμια και όλοι οι καθηγητές τρίβουν τα μάτια τους. Καλό βράδυ. σε Όλους τους Έλληνες Καλό να είστε υπερήφανοι. Και πολλά για αύριο. Και Αύριο πηγαίνετε σε κάποια εκδήλωση που θα γίνει και πάρτε και μία σημείουλα στο παιδί σας. Από τη Σύρο είναι ο κύριο Ρούσο, ρωτάνε εδώ. Όχι, από την Κάρπαθο. Από την Κάρπαθο, μάλιστα. Εγώ λοιπόν. πάντω καταθέτω Στεφάνι στο γαλάτσι. Το γαλάτσι, ε! Βεβαίω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Άσκαλε ζει το ελληνική ο λαό, ο στρατό, το έθνο, εδώ είμαστε όλοι και δεν πάνε να λένε στα παπάρια μας ό,τι και να μας λένε. <laughs> στα παπάρια μας ειδικά put's εγώ. Που τσι δαιμών, που εγώ ειδικά επειδή είμαι και προφήτης ήμουν αριστερό στον καβάλο, τα έχω βγάλει όλα και περίμενα 30 χρόνια να νομοθετήσουνε. Είμαι πάνω από 15 χρονών και μπορώ να λέω ό,τι φίλο ουστάρο να είμαι. Έτσι δεν θα πας και φαντάρος όμως. Έτυχε να πάω όμως ε, Δεν θα ξέρω να πάω oh, Δεν ξέρω να πάω φαντάρος τώρα τελείωσε, τελείωσε Λοιπόν αύριο 8 η ώρα εδώ έχουμε τα άστρα αποκαλύπτουμε την κυρία κουμπούνι να μας πει Τι μας περιμένει με αυτού που μπλέξαμε Και την Κυριακή έχω εδώ το Ντουμανίδη το Γιώργο Τον τεράστιο τον επιστήμονα το φίλο μα, Τον βιολόγο γενετιστή Άγνωστοι επισκέπτε Οικιακή 8 η ώρα, εδώ θα πούμε τα πάντα. Και έχει και ένα αφιέρωμα στο τρίτο μάτι να το πάρετε, πολυσέλιδο. Ο Γιώργο για τη μνήμη και το νερό στο τρέχον τεύχο του τρίτου ματιού. Που έχουμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ στενή συνεργασία μαζί και με το Ελένη Κνέξου και τι εκδόσει. Ε e Σοπτρόν. Ήδη ο Διαμαντέρα έχει ετοιμάσει εργασίε για τα επόμενα φύλλα. Εδώ θα είμαστε να ανταλέμε. Καλό βράδυ να έχετε όλοι. Και το κεφάλι ψηλά δεν κολλώνουμε.